Φορναρίνα του Ραφαήλ. Τιμή εκίνηση 49 εκατομμύρια. 49 εκατομμύρια μισό. 50 εκατομμύρια. Κακό καλά του και μια ιστορία. Κατοχυρώθηκε. Στην κυρία στο βάθο τη αίθουσα. Ερωμένε στον Καμπά. Οι ερωμένε του Ραφαήλ και του Μοντιλιάννη μιλούν για καταραμένου ζωγράφου και απαγορευμένα πάθη. Σενιόρ Μοντιλιάννη, ρίχνω χάδια για να πιάσω γεμάτα. Ερωμένε στον Καμπά. Ένα έργο βασισμένο σε ερωτικέ ιστορίε μεγάλων ζωγράφων. Χώρο τέχνη 2 Σπύρου πάτσι 99 μετρό κεραμικό. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9, Κυριακή στι 8. Κρατήσει. 2 10 34 048. Χωριό επικοινωνία Ατλαντή 105,2. Ατλαντή. Μόνο ροκ. Καλησπέρα σε όλου. Δευτέρα 30 Απριλίου και η εκπομπή, η ραδιοφωνική αστρική πύλη, είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Αφαίρωμα τη απόψηνή εκπομπή είναι οι μηχανισμοί προπαγάνδα και πώ αυτοί οι μηχανισμοί συνδέονται με τι εκλογέ, με του πολιτικού. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα υποθούν πάρα πολλά. Θα είναι μια εκπομπή επίκαιρη στο πνεύμα των ημερών. Σας έχουμε αρκετέ εκπλήξει για σήμερα. Είναι Πραγου... η προεκλογική αστρική Κλώς. πύλη, λοιπόν, σε λιγότερα από μία εβδομάδα. Θα ρίξουμε το φακελάκι μέσα στην κάλπη. Και σε λιγότερο από δύο λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Προσδεθείτε, η αστρική πύλη είναι έτοιμη να ανοίξει. Κέρα σε όλου, Μηνάσπο Γιορύργο. Και ο οδρέσαι Πανουτσόπουλο. Έδω στα μικρόφωνα του Ατλαντι FM. Αυτή είναι 105,2 στα FM, λοιπόν και 3W.FM.gr για του φίλου του διαδικτύου. Αυτή είναι η 21η α, αστρική πύλη. Σήμερα Δευτέρα, 30 Απριλίου. Μια βαλπούρια νύχτα, Αντρέα, ε, για όσοι δεγνωρίζουν. Τι, τι εννοείς, Βαλπούρια, νύχτα Σημαίνει μηνά. Είναι ουσιαστικά μια μεγάλη παγανιστική ορτή, η νύχτα των μαγισσών, έτσι όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Σήμερα σε αρκετές α, βόρειες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Γερμανία, όπως η Τσεχία, όπως η Λιθουανία, υπάρχουν αρκετές φωτιές στους λόφους των πόλων, γύρω από τι οποίε οι κάτοικοι α, θα χορεύουν. Είναι, μια, α, είναι παραδοσιακά έθιματα, τα οποία έχουν μείνει από την εποχή αυτή και κατά τη διάρκεια βέβαια του, του Μεσαίωνα τιμήθηκαν δε από τις ιέρειες της μεγάλη Θεάς οι οποίες δαιμονοποιήθηκαν, ονομάστηκαν μάγισσες, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς είμαστε στην Ελλάδα και μέσα από την αστρική πύλη θα είναι μια μαγική νύχτα ουσιαστικά αυτή η Αντρέα, μιας και θα μιλήσουμε για τα μαγικά που κάνουν οι πολιτικοί και οι σε προεκλογικές περιόδους όπως αυτή που διανύουμε αυτές τις μέρες. Θα μιλήσουμε για την προπαγάνδα, θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν για την προπαγάνδα και ανέπτυξαν όλα αυτά τα συστήματα της κοινωνικής μηχανικής. Θα δούμε π.χ. το καθεστώς των ε, ε, ναζί στη Γερμανία τι μηχανισμούς προ, προπαγάνδας χρησιμοποίησαν. Και συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε πολύ με τον ε, Ιώσεφ Γκέμπελς Επίσης θα περάσουμε στους μηχανισμούς, τους ντόπιου, της προπαγάνδας. Θα μιλήσουμε τι μέσα χρησιμοποιούσε η Χούντα για να περάσει το μήνυμά της. Θα μιλήσουμε και στο σήμερα, θα φτάσουμε στο δόγμα του ΣΟΚ. Τι είναι αυτό και πώς σχετίζεται με την σύγχρονη Ελλάδα. Έχει γίνει γνωστό μέσα από ένα διεθνές best-seller όρος δόγμα του ΣΟΚ. Εμείς θα μιλήσουμε και για το λιγότερο γνωστό σύνδρομο της Στοκχόλμης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και βέβαια θα έχουμε και μια πολύ ψαγμένη συνέντευξη κατά τη διάρκεια τη Τι εννοείς Μιναπή, δεν έχουμε ώρας. καλεσμένο απόψε. Τη εκπομπή ο διευθυντή του ρητορικού κύκλου εδώ στην Αθήνα. Γιατί, για όσου δεν γνωρίζουν, υπάρχουν σχολέ, υπάρχει συγκεκριμένο ρητορικό κύκλο, οι οποίοι διδάσκουν ρητορική α, σε ανθρώπου που ενδιαφέρονται να μάθουν, σε διάφορου επαγγελματίε, φοιτητέ κτλ. Πολλοί. Μερικοί, βέβαια, είναι αυτοδιδακτημοί, αφού θέλω να πω εγώ. Καλά, έχεις, έχεις δικαιό, <Κι> απλά η ρητορική διδάσκεται. Τέλος πάντων ο κύριος Γιάννης Ανδριανάτος θα είναι μαζί μας κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας και θα μας μιλήσει για ζητήματα α, που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα του σώματος και το πώς εσείς οι πολίτε μπορείτε μέσα από τα σπίτια σα, μπροστά τη τηλεόραση σα, να αντιληφθείτε πότε ένα πολιτικό σα λέει ψέματα, τι πρέπει να προσέξετε, ποιου συγκεκριμένου μορφασμού πρέπει να προσέξετε στο πρόσωπό του ή στι κινήσει. Τι προδίδει δηλαδή η γλώσσα του σώματο και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από διάφορε ίσω και ανεπαίσθητε και σπαστικέ εντό αγωγικών κινήσει που μπορεί να κάνει κάποιο. Μάλιστα. Δηλαδή α, αυτή η εκπομπή μηνά, νομίζω ότι έρχεται. Ως απάντηση σε αυτή την δημιουργική απορία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα έρχονται εκλογές μήπως να κάνουμε μια εκπομπή η οποία να σχετίζεται με τις επερχόμενες εκλογές ωστόσο να μην ξεφεύγει από τον πυρήνα της εκπομπής που είναι εκπομπή που ασχολείται με την εναλλακτική αναζήτηση και τι άλλο θεωρώ ότι... Είναι μια εντό αγωγικών προσφορά στους φίλους μας αυτή η εκπομπή είναι... Το να αναγνωρίζεις το ψέμα νομίζω ότι α, είναι ένα σπουδαίο χάρισμα Βέβαια γιατί όλα αυτά τα οποία θα πούμε και οι τεχνικές που θα ακουστούν Δεν αφορούν μόνο τις εκλογέ, μπορούν να αφορούν και την ίδια την καθημερινότητα μας Συμπληρώνοντας αυτό που μόλις είπες θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη αποψινία αστρική πύλη Είναι μια ψαγμένη πτυχή ε, θα αναλύσει και θα παρουσιάσει ψαγμένες πτυχές της, αυτής της προεκλογικής περίοδου και θα είναι μεγάλη μας χαρά και σήμερα να μας θυμίσετε με την συμμετοχή σας και με την επικοινωνία σας να πούμε λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας με την αστρική πύλη μπορείτε να παρεμβαίνετε καθ' τη διάρκεια αυτού του διόρου μέσα από το Facebook και μέσα από το λογαριασμό ραδιοφωνική αστρική πύλη ή αλλιώς ψάχνοντάς μας στο search της, του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου ως Stargate FM. Όπως επίσης στο email της εκπομπής stargatefm.gmail.com όπου σε όλη τη διάρκεια αυτού του διόρου που ακολουθεί μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι σας κατέβει. Να πούμε ότι υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας μέσω... SMS, γράφετε ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ, αφήνετε κενό το μήνυμά σα και το στέλνετε στο 54454. Όμω, Ανδρέα, υπάρχει και η επίσημη στο σελίδα τη εκπομπή μα, έτσι ναι, το www.stargatefm.gr, όπου κυρίω θα βρείτε το αρχείο των προηγούμενων εκπομπών. Ότι έχει προηγηθεί εδώ και έχουν προηγηθεί 20 εκπομπέ με διάφορε θεματολογίε. Ένα πλούτο εκπομπών. Σα ζητούμε συγγνώμη και για την εκπομπή τη προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια κρεμότητα η οποία θα λυθεί. Πολύ σύντομα, εντό ενό εικοστραίου, λογικά θα την ανεβάσουμε στο διαδίκτυο. Ο Αντρέα αναφέρεται στην εκπομπή για τον τεκτονισμό με καλεσμένο τον κύριο Παϊπέτη. Αρκετοί ήταν οι φίλοι καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα που ζήτησαν α, το αρχείο τη εκπομπή. Του υποσχόμαστε ότι μέχρι αύριο βράδυ το πολύ θα έχει ανέβει στο Stargatefm.gr. Λοιπόν, αυτά σαν μία μικρή εισαγωγή, έχουμε ήδη καθυστερήσει. Θα περάσουμε. Σε μια σύντομη γέφυρα Έτσι δεν συνηθίζουμε Αντρέα Θες γέφυρα ή να βάλουμε τραγουδάκι Ωραία, να βάλουμε ένα τραγούδι Ειδικό για αυτή την νύχτα Είναι το Βαλπούρια Νύχτα Από τους Running Wild Σε πέντε λεπτάκια θα είμαστε και πάλι μαζί Ξεκινώντας με τα νέα Και την ιδιογραφική επικοινότητα Της αναλλακτικής αναζήτησης Πολύ ωραία, σε πολύ λίγα λεπτά Θα είμαστε πάλι μαζί σας Ατλαντής 105,2 Αστρική και πάλι εδώ, μετά από την uh, Βαλπούρια νύχτα των uh, Running Wild. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε uh, στην ενότητα των uh, νέων. Uh, ας ξεκινήσω λοιπόν, Αντρέα. Τι νέο έχει σήμερα με την λοιπόν. Την απόψηνη τεχνολογία και Αρχαίοι Έλληνες uh, είναι το πρώτο θέμα το οποίο, για το οποίο θα μιλήσουμε. Ως γνωστόν, ο αρχαίο κόσμο είναι. Uh, μας εντυπωσιάζει για τα επιβλητικά επιτεύγματα υψηλή τεχνολογίας. Υπάρχει ο Παρθενώνας στην Ελλάδα, οι πυραμίδες Αιγύπτου, το Μάτσου Πίτσου στο Περού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα βέβαια. Ωστόσο, είναι σχετικά άγνωστο πως οι τεχνίτες τη αρχαιότητας έχουν δώσει και εξαιρετικά τεχνολογικά δείγματα α, και στην μικρή κλίμακα, αυτό που σήμερα αποκαλούμε νανοτεχνολογία συγκεκριμένα. Ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιευτεί στον Guardian, την πολύ γνωστή βρετανική εφημερίδα, Α, το άρθρο το συγκεκριμένο αναφέρεται σε μια σειρά διάσημων αρχαίων αντικειμένων που κατασκευάστηκαν από τεχνίτες που γνώριζαν τη χρήση νανοσύνθετων υλικών. Ανάμεσα σε αυτά είναι η λεγόμενη κούπα του Λικούργου, η οποία βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, πρόκειται για ένα περίτεχνο και εξαιρετική τεχνική γυάλινο αντικείμενο του 4ου αιώνα. Είναι το μοναδικό δίγμα οφείλουμε να Σημειώσουμε εδώ ενό πολύ ειδικού τύπου γυαλιού γνωστό ως διχροϊκό που αλλάζει χρώμα όταν το κρατά κανείς κοντά σε φως Επίσης ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο είναι τα χαλίβδηνα ξύφι τη Δαμασκού τα οποία κατασκευάστηκαν ανάμεσα στο 300 και στο 1700 μετά Χριστόν το συγκεκριμένο περίοδο είναι αρκετά μεγάλη δεν έχει καταφέρει φαίνεται να προσδιοριστεί επακριβώς η ημερομηνία κατασκευής τους γνωστά για την εντυπωσιακή τους αντοχή και τις εξαιρετικά κοφτερές εχμές τους. Επίσης υπάρχει και μια ειδική αντιδιαβρω... αντιδιαβρωτική γαλάζια χρωστική ουσία γνωστή ως βαφή μπλε μάγια που πρωτοεμφανίστηκε το 800 Χριστον και ανακαλύφθηκε στην προκολομβιανή πόλη των Μάχια την Τσίτζεν Ίτζα. Το σύνθετο υλικό της περιέχει πυλό με μικροσκοπικούς πόρους όπου το λουλακί χρώμα συνδυάζεται χημικά με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί μια σταθερή χρωστική ουσία. Θα μπορούσαμε λοιπόν εν κατακλείδι να πούμε ότι οι τεχνίτες αυτών των υλικών ήταν νανοτεχνολόγοι. Στο άρθρο αναφέρεται η γνώμη δύο ειδικών του Ιαν Φρίνστον από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου που μελέτησε την κούπα του Λικούρου και του Πίτερ Πόφλερ από το τεχνικό πανεπιστήμιο της Δρέσδης ο οποίος ασχολήθηκε με την έρευνα των δαμασκηνών σπαθιών και α, αυτό που είπαν ουσιαστικά οι επιστήμονες είναι ότι ναι, μπορούμε να μιλήσουμε έτσι για μια τεχνολογία αρκετά προωθημένη σε σχέση με τα όσα πιστεύουμε για τους αρχαίους, αλλά σαφέστατα όλα αυτά δεν συνάδουν και με τη σύγχρονη νομοτεχνολογία, η οποία κάνει θαύματα χωρίς εμβολία. Πάντως πρόκειται για αντικείμενα και κατασκευές, οι οποίες μας εντυπωσιάζουν ακόμα και σήμερα. Και αυτό ακριβώς ήθελα να θίξω μέσα από αυτό τον νέο, αγαπητοί άνθρωποι. Γενικότερα πάντα αρχαίος ο κόσμος μας, ε, καταφέρει να μας εκπλήξει και δεν χρειάζεται αυτές οι εκπλήξεις να έχουν, ε, να κάνουν με πράγματα τα οποία ξεφεύγουν τη λογική, πράγματα που είναι από τα φαντασίας. Είναι ήδη η, πραγματικότητα, η αρχαία πραγματικότητα που έρχεται σιγά σιγά στο φως ε, τόσο εκπληκτική. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε πράγματα της φαντασίας μας πάνω και να προβάλλουμε πράγματα της φαντασίας πάνω στην αρχαιότητα. Και για τους φίλους εκπομπή οι οποίοι ίσως ενθουσιάστηκαν με αυτό το νέο έτους κίνηση, το ενδιαφέρον τέλος πάντων, να πούμε ότι στο αρχείο των εκπομπών της αστερικής πύλης στο stargatefm.gr μπορούν να αναζητήσουν την ειδική εκπομπή που κάναμε για την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Είχαμε μάλιστα Καλεσμένο τον πολύ σημαντικό και γνωστό Έλληνα ερευνητή, τον Χρήστο Τολάζο. Τους παραπέμπουμε λοιπόν εκεί. Μια από τις καλύτερες εκπομπές που έχουμε κάνει. Ε, σε πολύ λίγο λοιπόν, ε, αφού ε, σας βάλω λίγο μουσικό χαλί, θα δούμε ότι οι διαφημιστές έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας. Ομογραφίες εγκεφάλου προβλέπουν ποιες διαφημίσεις είναι αποτελεσματικές. Οι διαφημιστικέ εταιρείε, λοιπόν, δαπανούν τεράστια ποσά, όπω ξέρετε, ρωτώντα ομάδε από εθελοντές για το ποια είναι τα γούστα του, ποιε διαφημίσει βρίσκουν πιο ελκυστικέ κτλ. Φαίνεται όμω ότι βρήκαν μια πιο αποτελεσματική τακτική, σύμφωνα με ερευνητέ, οι οποίοι μπόρεσαν να προβλέψουν τι αντιδράσει του κόσμου εξετάζοντα εγκεφαλικές τομογραφίε, παρακαλώ. Οι τομογραφίε, όπω αναφέρει η ερευνητική ομάδα στην επιθεώρηση Psychological Science πραγματικά δείχνουν να μπαίνουν στο μυαλό του καταναλωτή αφού είχαν μεγαλύτερη προβλεπτική ισχύ ακόμα και από τις εκτιμήσεις των ίδιων των εθελοντών που εξετάστηκαν. Μιλάμε για τέτοια κρίβε, δεν ξέρεις τι θέλεις, σου λέει, εμείς με την τομογραφία βρίσκουμε ε, τι θέλεις. Με άλλα λόγια οι διαφημιστέ ίσως θα ήταν σκόπιμο να μην ρωτουν τη γνώμη του κόσμου αλλά να κοιτάζουν απευθεία στον εγκέφαλο των αποδεκτών τους. Η δόκτορ Έμιλι Φόλκ λοιπόν, η οποία είναι νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, στο Ann Arbor, μελετούσε εδώ και χρόνια το ρόλο του μέσου προμετωπιέου φλοιού. Είναι μια περιοχή στο πρόστιο μέρος του εγκεφάλου αυτή η μηνά και φίλοι, η οποία αυτή η περιοχή του εγκεφάλου ειδικεύεται σε ανώτερες νοητικές λειτουργίες. Και τι έκαναν λοιπόν, έκαναν ένα πείραμα, ζήτησαν από 30 καπνιστές που ήθελαν να κόψουν το κάπρισμα να υποβληθούν σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία η οποία λέγεται στα αγγλικά το, το αρχτικό λέξο είναι FM, FMRI την ώρα λοιπόν που παρακολουθούσαν τη, τηλεοπτικά σποτ κατά του τσιγάρου όταν κλείθηκαν λοιπόν να βαθμολογήσουν αυτά τα σποτάκια ως προς την πιθανή αποτελεσματικότητα την οποία είχαν αν τους έπιθαν δηλαδή αυτά τα σποτάκια να κόψουν το τσιγάρο οι εθελοντές έκριναν ότι το καλύτερο ήταν αυτό που έδειχνε μια γυναίκα να πηδάει από το παράθυρο για να πιάσει ένα ναμένο τσιγάρο που έπεσε στο δρόμο. Ωστόσο, ήρθε η ανάλυση του, των ερευνητών και λέει «Ε, «Έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα από την ανάλυση». Ο εγκέφαλο των εθελοντών αντιδρούσε περισσότερο σε ένα βίντεο με μαριονέτες το οποίο μάλιστα οι εθελοντές είχαν αξιολογήσει ω το λιγότερο αποτελεσματικό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν οι ερευνητέ κάλεσαν τι αρμόδιε αρχέ και ρώτησαν πόσοι άνθρωποι είχαν καλέσει συνειδική γραμμή βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος στην οποία παρέπεμπαν οι διαφημίσει. Τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι υπηρεσίε επιβεβαίωσαν τι τομογραφίε και διέψευσαν τι δηλώσει των εθελοντών. Το βίντεο με τι μαριονέτε είχε οδηγήσει σε αύξηση των κλίσεων. Κατά 32 φορές Ενώ το βίντεο με τη γυναίκα που πηδάει Της άξισε μόλις 2,3 φορές Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει εδώ, από εδώ Αγαπητοί φιλί είναι ότι Μάλλον δεν ξέρουμε τι μας αρέσει Περισσότερο ε, Και τι είναι αυτό που πραγματικά Θέλουμε ε, Οι επιστήμονες κατάφεραν να εντοπίσουν Τι είναι αυτό το οποίο έχει αποτέλεσμα Και νομίζω ότι πλέον οι διαφημιστές θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ανθρώπινο εγκέφαλο για να φτιάξουν καλύτερες και πιο αποτελεσματικές διαφημίσεις. Ναι, και να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι διαφημίσεις πάνω στο... Μάλλον δεν είναι μόνο οι διαφημίσεις... Ναι, δεν... τώρα έχω κολλήσει γιατί σε εδώ το μικρόφωνο κατεβασμένο. Το θέμα του εγκεφάλου ήθελα να σου πω ότι έχουμε, έχουμε ασχοληθεί και στην εκπομπή με την νευροθεολογία αν δεν κάνω λάθο, ήταν την τρίτη εκπομπή που κάναμε με τον Θανάστο Βέμπο εδώ. Και είχαμε ναι. δει μάλιστα και πάλι ότι ο, τόσο ο όσο και ο βρευματικό λοβό παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αντίληψη που έχουμε για το Θείο και στην αντίληψη που έχουμε για πάρα πολλά πράγματα. Οπότε και εδώ, αυτό το νέο το οποίο μα μετέφερε μόλι τώρα, μα δείχνει ότι οι νευροεπιστήμε όντω θα είναι μια, ένα πολύ σημαντικό πεδίο έρευνα για το μέλλον. Νομίζω ότι δεν έχουν ξεκλειδωθεί α, αρκετά μυστικά ακόμα. Έτσι είναι το συμφωνώ και εγώ με την άποψή σου, θεωρώ ότι οι διαφημιστές π.χ. και οι προπαγανδιστές γενικότερα έχουν κυρίως εμπειρικά εντοπίσει κάποιες θα έλεγα του ανθρώπινου κεφάλου, οι οποίες δεν είναι τόσο διεδομένες σε όλους εμάς, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας εκθέσουμε κάποιους ε, από αυτούς του, τους μηχανισμούς, ιστορικά κιόλα, για να καταλάβετε πώς μπορούν να λένε χοντρά ψέματα με απλό τρόπο δεν είναι ότι χρησιμοποίησαν και τόσο ε, ήταν ευτελοί μάλλον τα μέσα που χρησιμοποίησαν, ωστόσο ήταν αποτελεσματικά ε, έχουμε επόμενη είδηση, έχει εσύ κάτι έτοιμο όχι, όχι, νομίζω δεν έχω. έχουμε ολοκληρώσει πάνω κάτω τη στήλη των νέων, οφείλουμε να πούμε βέβαια ότι ένα νέο που είχαμε πει την προηγουμένη εβδομάδα, η προβολή του καταστρόικα, νομίζω ότι πήγε περίφημα και έχει ήδη φτάσει σε ένα εκκληκτικά τεράστιο αριθμό views στα, διαδικτυ... στα μέσα στα οποία έχει προβληθεί, στο διαδίκτυο κυρίως. Όπως επίσης περίφημα πήγε και η ομιλία του κυρίου Βέμπου στο Εκστάιν, στα, στα Πατήσια, ήμασταν εκεί. Και την παρακολουθήσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σε ό,τι αφορά το νέο το οποίο σα είχαμε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα για το Πανελλαδικό Συμπόσιο Κορυφή, το οποίο θα διεξαχθεί 19 και 20 Μαου εδώ στην Αθήνα, στο Θέατρο Α. Ένα διήμερο, ένα Σαββατοκύριακο, όπου θα υποθούν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα γύρω από ζητήματα που άπτονται τη εναλλακτική αναζήτηση. Θα έχουμε νέα από την επόμενη εκπομπή. Λογικά θα έχουμε και το τελικό πρόγραμμα στην κατοχή μα με του ομιλητέ. Και θα είναι έτσι πολύ σημαντικό πιστεύω να το τιμήσετε όλοι Θα είναι το γεγονός τη χρονιάς στον χώρο της Αναλλακτική αναζήτησης Μην το χάσετε από εδώ, από την αστρική πύλη Βέβαια θα ακούσετε και περισσότερα όσο πλησιάζουν οι μέρες για την τέλεση αυτού του συμποσίου Επίσης κάτι άλλο, λίγο πριν κλείσουμε τα νέα Να ανακοινώσουμε ότι το, το εβδομαδίο περιοδικό φαινόμενα του ελεύθερου τύπου Ετοιμάζει ένα special party στα τέλη του Μαΐου για όλους τους φίλους και αναγνώστες του. Φυσικά η αστρική πύλη θα είναι χορηγός επικοινωνίας τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και τα χορηγός πούμε... διασκέδασης θα έλεγα, όχι μόνο επικοινωνίας. Ναι, χορηγός, ψυχα... χορηγός να ψυχαγωγία, θα έλεγα, ναι. για να το πούμε πιο σωστά. Ωραία. Αυτά από την ίδια αυτή αυτής της ε... Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγουδάκι γρήγορα-γρήγορα γιατί έχει περάσει λίγο η ώρα και θα περάσουμε στο κεντρικό μας θέμα το οποίο είναι η προπαγάνδα και οι μηχανισμοί της θα κάνουμε και μια σύνδεση με τις εκλογές θα κάνουμε κυρίως μια ιστορική αναδρομή στους μηχανισμούς προπαγάνδας τέλος πάντων να μην σα πω περισσότερα ακόμα θα ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι το οποίο θα μας βάλει στο κλίμα και γιατί όχι να μας ετοιμάσει για μια εκπομπή κόλλαφο. Ατλαντής. μονορόκ.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 Died, a just of five, for wearing the bad, take a chosen wife. The just of five, both in time, for wearing the bad, take a chosen wife. Those who died, are just of five, for wearing the bad, take a chosen white. The just of five, both who died, for wearing the bad, take a chosen wife. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces.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 Δεν θα κάνω ό,τι μου πεις εσύ, το υπόλοιπο δεν μου το, τρε... δεν μου το επιτρέπει εγώ εκεί μου να το εξτομίσω. Τέλος πάντων αυτό είναι το νόημα τη απόψινες εκπομπή αγαπητοί φίλοι, η προπαγάνδα α, και οι εκλογές α, σαν μέσο προπαγάνδας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν 11 παρά 20 έχει πάει η ώρα. Νομίζω ότι Αντρέα καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε από κάποιες προσωπικότητες οι οποίες έχουν σημαδέψει Uh, έτσι διαχρονικά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία το ζήτημα της προπαγάνδας και το ζήτημα της εξουσίας Να ξεκινήσω εγώ και να αναφέρω τον uh, Νικολό Μακιαβέλη Ο οποίος uh, ήταν ένας Ιταλός διπλωμάτης και πολιτικός στοχαστής Έζησε από το 1469 μέχρι το 1527 uh, Ήταν uh, απόγονος μιας ευγενούς οικογένεια Γεννήθηκε στην uh, Φλωρεντία, μια πόλη uh, των γραμμάτων τα φώτα του έναν αιώνα περίπου πιο πριν, με συγχωρείτε δέκα αιώνε περίπου πιο πριν είχε δώσει και ο, μάλλον όχι, ακριβώς εκείνη την ίδια εποχή είχε ζήσει και ο πλήθωνος ο γημιστός κάπου εκεί και είχε καταλήξει, είχε καταλήξει τα κόκαλά του στην α, Ιταλία, είχε αρκετού όμω οπαδούς στη Φλόραντία τέλος πάντων μέσα σε όλο αυτό την, α, α, το σκηνικό ο Μακιαβέλη α, έλαβε κάποια στιγμή το αξίωμα του δεύτερου κόκκαλου καγκελαρίου της Φλωρντινής Δημοκρατίας και εργάστηκε σαν γραμματέας της αρμόδιας επιτροπής για την διπλωματία και τον πολεμό. του τούτου έκανε πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, γνωρίστηκε με ορισμένες από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της εποχής του, και πολιτική και στρατιωτική, ανάμεσα στι οποίε βέβαια συγκαταλεγόταν αναγκαστικά και ο Πάπας αλλά και ο Βασιλιάς Γαλλίας, δύο κορυφαίες προσωπικότητε. Εκείνη την περίοδο, να πούμε ότι ο Μαγκιαβέλη έγινε γνωστός ή έμεινε γνωστός στην ιστορία και μνημονεύεται μέχρι και σήμερα για τη συγγραφή του έργου του Οιγεμόν. Το συγκεκριμένο έργο να πούμε ότι γράφτηκε το 1513 και ο Οιγεμόνας επηρεάζει μέχρι και σήμερα την πολιτική σκέψη πολλών πολιτικών και στοχαστών. Να πούμε ότι έχει ασκήσει σημαντική επίδραση σε πολιτικές εξελίξεις της εποχής του και μεταγενέστερων περίοδων. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αιγεμόνας α, να πω και τελειώνω εδώ με τον α, Μακιαβέλη. Σε αυτό το σύντομο αλλά ενδιαφέρον συγγραφικό έργο, ο συγγραφέας κάνει απόπειρα να δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο προς τους ηγέτες, προς ηγέ, τους εκάστοτε ηγέτε, μέσα από μια σειρά αποφθεγμάτων. Από ακριβώς αυτό το έργο βγήκε και ο όρος «Μακιαβελισμός», ο οποίος διακρίνεται κυρίως για την επιταγή του στα διπλά ηθικά κριτήρια. Τι ακριβώς εννοώ, ότι ένας ηγεμόνας οφείλει να διαχωρίζει την προσωπική του ηθική από την ηθική που εφαρμόζει προκειμένου να διατηρήσει ένα κράτος ισχυρό στη διεθνή πολιτική σκηνή ή τέλο πάντων ό,τι και ανένοει ο ίδιος με τον όρο ισχυρό. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό με απλά ελληνικά, ότι ο πολιτικός δεν πρέπει να είναι αυτός που είναι αλλά να δείχνει κάτι άλλο ουσιαστικά, δηλαδή να εμφανίζει ένα ψεύτικο πρόσωπο απέναντι στο λαό του, απέναντι στους άλλους λαούς, με σκοπό να κρατάει έτσι τα πρόβατα στο Μαντρί, θα το λέγαμε εμείς, και στη διεθνή πολιτική σκηνή επίσης να, να κανονίζει αυτό που πρέπει να κανονίζει. Για να κάνω και λοιπόν μια πολύ έτσι μικρή παρένθεση και συνδέοντας αυτά που λέει ο Μακιαφάλι με το σήμερα. Να, σε διακόψω, λίγο, να σε διακόψω λίγο σχετικά με την διεθνή πολιτική σκηνή, να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο η εικόνα η οποία δίνει προς τα έξω να είναι ενό περισσότερου ισχυρού άνδρα σε σχέση, είναι, σε σχέση με αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, για να, το συνδέουμε, να συνδέουμε κάθε τι που λέμε με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, θα μπορούσε ένα πολιτικό για τις δικές του δικού του λόγου τις τι δικέ του επιδιώξει να δίνει ουσιαστικά μια εικόνα υποτακτικού στου ηγέτε, του ξένου, γιατί όχι, είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια μια στρατηγική. Εγώ αυτό που θέλω να πω, κάνοντα μια πολύ μικρή σύνδεση με το σήμερα, για να προχωρήσουμε και παρακάτω. Μη μα φύγει η ώρα, λοιπόν. Αν και δεν βιαζόμαστε, ότι θέλουμε να κάνουμε. Η εκπομπή μα είναι. <χαι> ε, είναι ότι και στο σήμερα. Δυστυχώς για τους πολιτικούς και ευτυχώ για εμάς, είναι ότι πλέον έχουν πέσει οι μάσκες, γιατί είναι τα διλήμματα έχουν τεθεί. Είναι τόσο αυστηρά και δύσκολα, ώστε ακόμα και αυτοί που δεν ήθελαν να αποκαλύψουν με τίποτα ποιο, ποιο, το πιο είναι το πριόν τους, ποιοι πραγματικά είναι, τι κρύβεται πίσω από τις μάσκες τους. Αναγκάστηκαν να το κάνουν. Χαρακτηριστικό είναι οι επιλογές που έχουν τα διάφορα μεγάλα κόμματα σχετικά με το μνημόνιο, το στηρίζω, το στηρίζω, που είναι ένα πολύ βασικό θέμα και κομβική σημασίας mm. θέμα mm. και το πώς όλοι αυτοί, η, να την πω εντός αγωγικών παπάντζα στην οποία διέδιδαν ότι εμείς δεν στηρίζουμε τι πολιτικέ τα Πώ ήρθε ο καιρός και τελικά αποκάλυψαν το αληθινό τους πρόσωπο το οποίο δεν θέλω να το συνδυασώ λέγοντας αν είναι καλό ή κακό το μνημόνιο, απλώς θέλω να πω ότι οι άνθρωποι υποκρίνονται, δηλαδή προσποιούνται ότι είναι μια άποψης και εντέλει όταν έρθει ο καιρός και αναγκαστούν αποκαλύπτουν την πραγματική του άποψη την οποία την είχαν από την αρχή. Άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφορούμε με το μνημόνιο, αυτό είναι κατάπτυστο. Είδαμε αρκετές τι τέτοιε κολοτούμπε τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Και Αυτό νομίζω ακριβώς. ότι ακριβώ λόγω του ότι το μνημόνιο παίζει τόσο πλέον σημαντικό ρόλο στι ζωέ μα. Ο κόσμο, αναγκαστικά, οι Έλληνε πολίτε ασχολήθηκαν περισσότερο ε, με το τι συμβαίνει γύρω του, με το τι συμβαίνει στα κοινά και πλέον, έχοντα περάσει σε μια εποχή στην εποχή του διαδικτύου, είναι πολύ πιο εύκολο να αποκαλυφθούν αυτέ οι πολιτικέ κολοτούμπε, όπω χαρακτηριστικά λέγονται. Τώρα από εκεί και πέρα. Το αν ο Έλληνας πολίτης α, δύναται να ξεχάσει, θα το δούμε λίγο αργότερα όταν θα μιλήσουμε για το δόγμα του Σόκ και το σύνδρομο του Στοχόλμης. Όμως νομίζω ότι αξίζει να, να περάσουμε και σε μια άλλη σημαντική προσωπικότητα η οποία έχει α, συνδεθεί διαχρονικά με την προπαγάνδα. Είναι ο Πάουλ Γιώζεφ Γκέμπελτς, νομίζω ότι θα τον έχετε όλοι ακουστά, ήταν ο υπουργό δημόσιας διαφώτισης και προπαγάνδας. Τη ε, ναζιστικής κυβέρνησης, του Χίτλερ. Τι να πούμε για αυτόν τον ε, σπουδαίο προπαγανδιστή; Είναι... Ε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά στο να συνθέσουμε ένα προφίλ αυτού του ανθρώπου και τα συμπεράσματα θα είναι δικά σας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει κάποια παρέμβαση δική μας. Ε, πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο σημάδευσε τον Γκέμπελς ήταν ότι 4 ετών προσβλήθηκε από μυελίτιδα. Αυτή η ασθένεια λοιπόν του άφησε ένα εντό εισαγωγικών κουσούρι κατά τον ίδιο τουλάχιστον. Ήταν κουτσός, έμεινε κουτσός στο δεξί πόδι, κάτι το οποίο το σημάδευσε την προσωπικότητά του και πάντα ε, ήθελε να ξεφύγει από αυτή τη μοίρα και από αυτή τη μοίρα ότι έχω ένα μειονέκτημα και ήθελε να το υπερφαλαγγίσει με την, με, με, σε ολόκληρη τη ζωή του τέλο πάντων. Επίση, υπήρξε σύμφωνα με τα μέτρα τη εποχή, βέβαια τότε ταπεινή καταγωγή. Ήταν γιο-εργάτη, εκείνα τα χρόνια ε, ήταν πολύ πιο ταξική κοινωνία. Και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό για ένα, από τα βιογραφικά του στοιχεία, τα οποία δεν μα ενδιαφέρουν τόσο πολύ, μα ενδιαφέρουν τι έκανε ο άνθρωπο, είναι ότι η γυναίκα του είχε, η γιαγιά του δηλαδή, ήταν Εβραία. Πολύ σημαντικό. Γιατί και ο Γκέμπερτ ήταν από αυτού που κυνηγήσανε πάρα πολύ του Εβραίου στη Γερμανία. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος. Στην ουσία ήταν εκδότης εφημερίδας. Και μέσα από τις εφημερίδες του προσπαθούσε να προπαγανδήσει τα διάφορα μηνύματα του ναζιστικού κόμματος. Ε, προσπάθησε να παρουσιάσει ότι ε, ε, οι οπαδοί... Του Ναζιστικού Κόμματος ε, ε, έπεφταν συχνά θύματα τους σκληρού κράτους, πριν ακόμα έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Το 1930 ορίστηκε ως επικεφαλής προπαγάνδας του Ράιχ, αρμόδιος του NSDAP, το οποίο ήταν το Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας για τον τύπο, τι κινηματογραφικής ταινίε, τη ραδιοφωνία και την εθνική παιδεία. Στη διάρκεια αυτής της, από εκεί και μετά λοιπόν, διοργάνωνε μαζικές εκδηλώσεις και δημιουργήθηκε επίσης και τμήμα ομιλητών, γιατί δεν μπορούσε να πηγαίνει σε όλες οι ομιλίες ανά τη Γερμανία και έφτιαξε ειδικό τμήμα ομιλητών στο κόμμα του, όπου εκπαίδευε τους διάφορους επίδοξους ομιλητές του ναζισμού. Ε, από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια περίπτωση, Χρησιμοποίησε, ήταν, είναι αυτή που μας δείχνει την προσωπικότητα του Γκέμπελς και πω ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να δημιουργήσει ένα κλίμα υπέρ του ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία ώστε να προσελκύσει ψηφοφόρους. Ο θάνατος λοιπόν του 23χρονου Χόρστ Βίσελ έπλασε έναν λαϊκό ήρωα. Έχρησαν λοιπόν αυτόν τον 23χρονο ο οποίος υπηρετούσε στα ΕΣΑ τα γνωστά SA, τα... η παραστρατιωτική, παραστρατιωτική οργάνωση τότε του Ναζιστικού Κόμματο, ε, τον έχρησαν ο σύρωα και μάρτυρα του τρίτου Ράιχ. Ε, Ωστόσο, όμω, η πραγματικότητα είναι ότι ο θάνατο του προήλθε από τον ταβαντζή τη αραβωνιαστικιά του, η οποία ήταν πόρνη. Τι ιδέε και... είναι αυτές. Ναι, εν, στην ουσία ένα θημα το οποίο έπεσε, ήταν ένα θύμα ερωτικού και οικονομικού σκανδάλου, <ΣΣΣΣ> να το πούμε έτσι. Και τον έχρισαν ήρω αυτόν τον άνθρωπο επειδή τον σκότωσε ο ταβαντή τη αραβιογενειαστική του. Είναι τρελέ καταστάσει, αλλά ωστόσο ζούσαν σε τρελέ εποχές τότε. Το 1928, ε, δημοσίευσε και ένα άρθρο στι εφημερίδε του, στο οποίο ο άνθρωπο μιλούσε και απροκάλυπτα. Αν θέλετε να σα διαβάσω πολύ γρήγορα ένα απόσπασμα, για να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι τα λέγανε πριν να ακόμα πάρουν την εξουσία, ότι. Θα χρησιμοποιήσουν τη Δημοκρατία και τα εργαλεία που δίνει, ώστε να επικρατήσουν και να δολοφονήσουν εν τέλει τη Δημοκρατία. Θα προσπάθήσουν να τα διαβάσω πολύ γρήγορα για να μην σα κουράσω, ωστόσο, αυτά έχουν γραφτεί το 1928 σε εφημερίδα ιδιοκτησία του Γκέμπελ. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει στι δημοκρατίε ακόμα τότε. Θα μπούμε στο Reichstag για να εφοδιαστούμε από το πλωστάσιο τη Δημοκρατία με τα όπλα τη. Θα γίνουμε βουλευτέ για να εξουδετερώσουμε το πνεύμα τη Βαϊμάρη, χρησιμοποιώντα το ίδιο. Εάν η δημοκρατία είναι τόσο ηλίθεια ώστε να μας δώσει το ελεύθερο και μάλιστα και βουλευτική αποζημίωση για αυτό Είναι θέμα δικό της Κάτι κατέρευση Ναι, <laughs> μας πολεμούν μάλλον <laughs> το φάντασμα του Γκέμπελς ναι. κάθε, νομικό μέσο μας, κάθε νομικό μέσο μας είναι ευπρόσδεκτο για την ανατροπή των σημερινών καταστάσεων Εάν πετύχουμε στι εκλογέ να βάλουμε 60-70 αγκυτάτορε του κόμματο στα διάφορα κοινοβούλια, μελλοντικά το ίδιο το κράτο θα εξοπλίσει και θα υποστηρίξει οικονομικά τον αγώνα μα. Και ο Μουσολίνη είχε μπει στο κοινοβούλιο, και όμω δεν άργησε να οργανώσει την πορεία προ τη Ρώμη. Ερχόμαστε ω εχθροί. Όπω ο Λύκο που πέφτει σε κοπάδι προβάτων, έτσι ερχόμαστε. Τώρα δεν είστε πλέον μεταξύ σα και δεν θα έχετε μεγάλη χαρά με εμάς. Αυτά τα πράγματα τα είχε γράψει ο Παουλ Ιόζεφ Γκέμπελς, είχε προειδοποιήσει ο άνθρωπος το τι θα επακολουθήσει, Δυστυχώ η δημοκρατία. Δεν μπόρεσε να προστατευτεί απέναντι από αυτόν τον άνθρωπο και τον μηχανισμό του ναζιστικού κόμματος. Ένας πάντως ο δεν έχει έρθει άμεσα σε επαφή με το έργο του Γκέμπελς θα, θα, μπορεί, θα μπορεί να εντοπίσει το όνομα του σε πάρα πολλά δημοσιεύματα έτσι και αλλιώς της νεοελληνικής πραγματικότητας και ένα μοτό το οποίο είναι το πιο γνωστό του Γκέμπελς είναι αυτό που λέμε πες πες κάτι θα μείνει. Δηλαδή αυτό φανερώνει και το είδος της προπαγάντας του Γκέμπελς ο μπορεί κάποια στιγμή να ήθελε πούμε, να προπαγανδήσει ένα ψέμα ή μία πάτη αλλά θα το δούμε και παρακάτω αυτό όταν θα μιλήσουμε για τις μορφές προπαγάνδας ότι μία, ένα, μία από τις τεχνικές είναι η συχνή επανάληψη. Δηλαδή η συχνή επανάληψη α, μιας πρότασης, μιας σκέψης όσο εξωφρενική και αν είναι αυτή, όσο ψεύτικη και αν είναι εν σε κάποιο πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι του ανθρώπινου πληθυσμού μένει και εγκαθίσταται και μεταφράζεται μέσα από το υποσυνείδητό τους σαν πραγματική. Στην ουσία η συνεχής επανάληψη λειτουργεί ε, όπως η σχέση του σφυριού με την πρόκα Λέτε. όσο καρβώνει και όσο ρίχνεις με το σφυρί όσο και πιο βαθιά στο ξύλο και δεν θα μπαίνει η Δεν είναι αναγκαστικά κατανάγκη. πώς να το πω τώρα. Α, η ικανοποίηση για τον, για τον εκάστοτε προπαγανδιστή θα ήταν να μείνει ακόμα και η ατάκα στο υποσυνείδητο ή στην καθημερινότητα των ανθρώπων χωρί απαραίτητα οι ίδιοι να πιστεύουν ότι είναι σωστοί. Και μια και κινούμαστε στου χώρου τη εναλλακτική αναζήτηση, για να μην πάμε δηλαδή πολύ μακριά. Γνωστοί τηλεβιβλιοπόλε, οι οποίοι κοροϊδεύουν εδώ και αρκετά χρόνια το κοινό του, το κοινό που του παρακολουθεί μέσα από κανάλια τηλεοπτικά β' διαλογή. Υπάρχουν πολύ, πολύ συγκεκριμένε ατάκε, οι οποίε έχουν καταφέρει και έχουν περάσει στο κοινό, και όχι μόνο στο ειδικό κοινό, και στην κοινωνία έξω. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κρατήθηκαν και συνεχίζουν εν πολλή, κατά κάποιο τρόπο, να κρατούνται ακόμα και σήμερα στην επικαιρότητα. Αυτό είναι κάποιο είδου προπαγάνδα που στηρίζεται φυσικά σε ψέματα και σε διαστρεβλώσει πραγματικών γεγονότων. Να κάνουμε λοιπόν να συνεχίσω αυτή τη σύνδεση με το σήμερα που κάνουμε σε κάθε προσωπικότητα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σα πω πολλά για το κέβαιο. Είναι γνωστό ότι είχε κάποιο άνθρωπο 20.000 βιβλία επειδή την είχαν ή να είναι Εβραίοι, οπότε δεν του συμπαθούσε στου ανθρώπου, οπότε λέει ά κάψω τα βιβλία του, αλλά δεν έχει μόνο βιβλία Εβραίον, τέλο πάντων. είχαν πρόβλημα ναζεί με, με την αφερμένη τέχνη και την ατομική μουσική, είχε απαγορευτεί αυτή στο αναζητικό. Καθεστώ, οι καλλιτέχνε και οι δημοσιογράφοι ήταν φημωμένοι αν δεν ήσουν να σε επαφή με διάφορα επιμελητήρια που έχουν φτιαχτεί είτε για τι εφημερίδε είτε για τι τέχνε. Και άρα, αν δεν σε ενέκρινε το καθεστώ, απλά δεν είχε φωνή τότε. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από την ίδια του στη χώρα ώστε να μπορέσουν να κάνουν μια έκθεση, α πούμε, με του πίνακέ του. ή να γράψουν ένα άρθρο το οποίο μπορεί το ναζιστικό καθεστώ να διαφωνούσε μαζί του. Επίση, είχε πει τη βιομηχανία τη χώρα του να παράγει φθηνά ραδιόφωνα ώστε μέσω του ραδιοφόρου να αποκτήσει πρόσβαση σε κάθε γερμανικό σπίτι. Που ήταν οε... παμπώνυρο αυτό ο άνθρωπο. Και ένα... κλείνοντα με τον Γκέμπελ, να... και μετά θα κάνω ένα σχόλιο το οποίο συνδέεται... συνδέει την εποχή α... αυτό που είπε ο Μινά πριν ε, με το σήμερα. Να πούμε ότι μετά την ήττα στο Στάλινγκραντ, όπου στην ουσία η Γερμανία φάνηκε ότι θα κατέρεε τελικά. Όταν χάσανε από τον Σοβιετικό στρατό, ο Γκέμπελς για να τονώσει το ηθικό των Γερμανών, άρχισε να διακηρύσει με κάθε διαθέσιμο μέσο που υπήρχε στο ναζιστικό καθεστώ, ότι η Γερμανία είχε μυστικά όπλα. Αυτό συνδέεται και με θέματα που απασχολούν την εκπομπή, πώ έχει αρχίσει όλη αυτή η παραφιλολογία, η οποία συνειδησιακή άρχισε από του ίδιου του Γερμανού. Ε, Μίλαγε ένα υπερχείο αεροσκάφο, το οποίο ήταν το πρώτο υπερχητικό μαχητικό κιόλα. Το m 962 για ένα υποβρύχιο με εκπληκτικές δυνατότητες, το οποίο ε, όλα αυτά δεν προβλάβαν ποτέ να κατασκευαστούν στην ουσία, αλλά και τις βόμβες V2 και V3, οι οποίοι ήταν οι, πρόδρομε, οι πρόδρομοι πύραυλοι στην ουσία, του οποίου οι Αμερικάνοι χρησιμοποίησαν για το δικό τους πυραυλικό πρόγραμμα. Έτσι κι να πούμε ότι οι Ναζί ψάχνονταν με τέτοιου είδου εξωτικέ τεχνολογίε και αμέσω μετά τον πόλεμο, πάρα πολλοί Ναζί επιστήμονε μεταφέρθηκαν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Αλλά έτσι κι υπάρχει μια παραφιλολογία και μια μυθολογία ναι. σχετικά με αυτό. Βλέπουμε ότι την... ξεκίνησε από του ίδιους του Γερμανού αυτό ώστε να χρησιμοποιηθεί για πολεμικού σκοπού. Και για να γυρίσω λοιπόν σε αυτό που λέγαμε πριν, πώ να κάνουμε μια σύνδεση τη προπαγάνδα που μα έθεσε πριν με το σήμερα. Να πούμε ότι. Κάτι που έχει παρατηρηθεί αυτή την εποχή και με έχει, έχει εκπλήξει, να σου πω την αλήθεια. Ωστόσο, όσο εξωφρενικό και αν είναι αυτό που γίνεται, ε, οι πολιτικοί το κάνουν γιατί έχουν κάποιο σκοπό. Ε, βλέπω λοιπόν μια προσπάθεια να φύγει το κέντρο της προσοχή μας από το πραγματικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα σήμερα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και το οικονομικό πρόβλημα που έχει η χώρα και η ξενόφερτη πολιτική που επιβάλλεται στη χώρα και οι συμφωνίε που υπογράφουν οι πολιτικοί χωρί να ρωτήσουν του πολίτε, χωρί να πάρουν τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών, ούτε καν στη Βουλή δεν έχουν φέρει. Ε, το Μνημόνιο 1 δεν, δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή. Να δηλαδή. είναι παράνομο ουσιαστικά. Τέλο πάντων, εκεί είναι στην ουσία λοιπόν, το πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι όλα σχεδόν τα κόμματα, μα όλα σχεδόν τα κόμματα, επειδή θεωρούν ότι ο λαό ε, έχει και αυτό το πρόβλημα ψηλά, και το καταλαβαίνω γιατί το έχει ψηλά προσπαθούν να μετακυλήσουν την πολιτική ατζέντα και να φύγει από το κατά τη γνώμη μου και δεν ξέρω αν ε, συμφωνείτε κι εσείς που μας ακούτε απόψε το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο είναι η πολιτική των μνημονίων και τι θα κάνει η χώρα αν είναι ανεξάρτητη αν δεν είναι αν οι πολίτες έχουν συμμετοχή στη δημοκρατία τελικά που αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα τι θα κάνει η χώρα έχει μετακυλιστεί συμμένα, λοιπόν άδρυο, αυτή η Ατζέντα στο τι θα γίνει με τους λαθρομετανάστες στη χώρα και με τον Άκη επίση. Και με τον Αγέο και είστε μια προσπάθεια τη τελευταία στιγμή, τον είχαμε ήδη στη Φαρέτρα εδώ και πολύ καιρό αν θα μπει στη φυλακή όχι, απλά το είχαμε σαν ένα όπλο της τελευταίας στιγμής γιατί λέει. Ναι, yeah, γνωστοποιήθηκε ότι τα στοιχεία για τον Άγη Τζοχατζόπουλο ήταν γνωστά από το 205. Ε, και ποιο γνωρίσω από τη στιγμή που γίνονται γνωστά μήνα yeah, yeah. σε αυτού, σε ανθρώπους σκληδιά. Τέλος πάντα να κλείσω αυτό το θέμα και να συνεχίσουμε και να μην φάμε όλη την ώρα μα, ε, το έχετε παρατηρήσει. Ξαφνικά έγιναν οι λεθρομετανάσεις το πρώτο ζήτημα στο οποίο απαντούν όλα τα κόμματα. Είναι το πρώτο ή σχεδόν, ή σχεδόν πρώτο στην ατζέντα και αν θα μετακινηθούν 300 άτομα ή 200 σε κάποιες εγκαταστάσεις μας αφορά ως θέμα τόσο πολύ ώστε να γίνει το κεντρικό θέμα. Βλέπετε προφανώ ότι συμφέρει τον κόσμο, το, του πολιτικού, να μετακυλήσουν την πολιτική ατζέντα σε ζητήματα τα οποία ξεφεύγουν από τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού, που δεν είναι κάτι τη γνώμη μου τουλάχιστον. Μπορεί άλλο να διαφωνεί. Σεβαστό. Για μένα η Ελλάδα δεν έχει προνόμιο αυτή τη θυμή. τόσο σημαντικό, ώστε να ασχολείται όλη την ώρα με του ελαφρομετανάστε. Μπορώ να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξει η ελληνική πολιτεία με τη συμφωνία του λαού ω προ αυτό το θέμα. Ωστόσο, εδώ έχει ξεφύγει τελείω η ατζέντα. Προφανώ κάτι φοβούνται και έχουν ε, στραφεί όλοι προ τα εκεί. Ίσως κάποιοι πολιτικοί οργανισμοί, οι οποίοι ε, ίσω το μόνο το με το οποίο ασχολούνται είναι η ελληνικιωτική έχουν πάρει πολλά ποσοστά και σου λέει: Α ασχοληθούμε κι εμεί να πάρουμε και από εκεί ή και να στρέψουμε. Μα βολεύει κιόλα αυτή η μεταστροφή τη πολιτική ατζέντα και συζήτηση σε τέτοια θέματα. Οπότε να δείξουμε και ένα προφίλ ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό. Ε, Μετακινώντα 300 άτομα στην αμυγδαλέζα Ναι, αυτό που έγινε με, το, με την αμυγδαλέζα χθε και προχθέ, του ε, υπουργού να τσακώνονται για το αν είναι παράνομο ή, α, κάποιο, ή νόμιμο ή τέλο πάντων ένα διευθυντικό πολιτικό αυτές. τρίκ. Ναι, εντάξει, αλλά και πάλι να σου πω κάτι, νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή, όπω είπα και προηγουμένω, που είναι πολύ πιο εύκολο για το μέσο πολίτη έτσι, και πάνω να καταλάβει τι γίνεται. Λοιπόν, α, να φύγουμε... Για να μην γίνουμε όμως πολιτικό ναι. μαγκαζίνο, α προχωρήσουμε στη συνέχεια μηνά που θες να μας μιλήσεις ε, Λοιπόν, από ένα βιβλίο του κυρίου Ιωάννη Βολονάκη με τίτλο «Παγκόσμιος ιστορία του ψυχολογικού πολέμου και της προπαγάνδας» Θα αναφερθώ εντάχει στους νόμους της προπαγάνδας, έτσι όπως τους ορίζει ο συγγραφέας μέσα από τη μελέτη του Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε έτσι, περιγραφικά τους νόμους της και... Ενώ διαβάζω, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνετε ορισμένε συνδέσει με κάποια πράγματα τα οποία παρατηρείτε γύρω σε αυτό το διάστημα. Νούμερο 1. Αλήθεια και πραγματικότητα. Η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ουσιώδη ερίσματα και θεμελιώδη νόμος επί του οποίου στηρίζεται η προπαγάνδα. Η προπαγάνδα, όταν εδραιώνεται επί αληθών στοιχείων και αυταποδείκτων πραγματικών γεγονότων, δύναται να επιδράσει ευμενώ επί του ακριωτηρίου τη και με επιτυχία. Η αλήθεια και η πραγματικότητα, επειδή την αξιοπιστία. Πείθουν ει εκείνα που αναφέρονται. Είναι στην καθαρέβωση του βιβλίο γι' αυτό το διαβάζω έτσι, δεν την είδα αλλιώ ξαφνικά. Το νούμερο 2 είναι η επανάληψη. Αυτό ακριβώ που ανέφερα προηγουμένω με την περίπτωση του Γκέμπελ. Η επανάληψη είναι δια την προπαγάνδα από του αξιολογότερου νόμου τη επιτυχία των σκοπών τη. Η επίδραση τη επανάληψη είναι εμφανίσει στα άτομα. Έχει αποδειχθεί ότι τα γεγονότα, όσο αληθή κι αν είναι, δεν προδιαθέτουν ούτε προκαλούν την προσοχή όταν δεν επαναλαμβάνονται. Νούμερο 3 Ευστροφία και προσαρμογή. Όπω μεταβάλλονται τα γεγονότα και οι ψυχοπνευματικέ ψυχο καταστάσει των ανθρώπων, κατά τον ίδιο τρόπο και τα θέματα τη προπαγάνδας διαιναικώ μεταβάλλονται. Η προπαγάνδα, επειδή αντιμετωπίζει πάντοτε ρευστέ καταστάσει, για να παρακολουθήσει ευχερό τα μετατοπίσει τη πολι πολιτική και των πολεμικών γεγονότων, ω και τα συναισθηματικά καταστάσει του ακροτηρίου τη, πρέπει να την διακρίνει μια ευελιξία και μια ταχύτητα προσαρμογή ει τα ενεργία τη. Νούμερο 4. Η δικαιολόγηση και τα επιχειρήματα. Ουδέποτε η προπαγάνδα τα, θέμα, ε, τα θέματα τη τα παρουσιάζει κατά ξηρών τρόπων. Πάντοτε χρησιμοποιεί επιχειρήματα που τα περιστρέφει γύρω από μια κεντρική ιδέα, όσο και αν αυτά τα επιχειρήματα φαίνονται α, ανόητα στου πολλού ανθρώπου. Το νούμερο 5 είναι η κολακία. Η προπαγάνδα ει πολλέ περιπτώσει βρίσκεται στην ανάγκη να χρησιμοποιήσει την κολακία. Επισημενών τον των προσώπων ή επί του λαού, επί των ομάδων προς απόκτησην ωφελή αστυρνός». Βλέπουμε ότι, για να το συνδέσουμε πάντα Μαρίς Αεντρέα να το κάνω αυτό για την, για την απόψη εκπομπή, α, βλέπαμε τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς των ΜΜΕ τους προηγούμενους μήνες να προσπαθούν μέσα από τα δελτία να ενοχοποιήσουν τους Έλληνες, ότι δηλαδή εσύ φταες, για ό,τι έγινε, μαζί τα φάγαμε, αυτοί οι μηχανισμοί επιδρούν όπως το δόγμα του σόκοπος θα δούμε συνέχεια, όμως σε προεκλογικές περιόδους, όπως είναι αυτές οι τελευταίες εβδομάδες που διανύουμε, βλέπουμε τους πολιτικούς να αλλάζουν το τροπάριο, να βρίσκονται μπροστά από το κοινό τους που κατεβαίνουν με τα πουλμαν και δεν ξέρω και εγώ τι, στις, στα γήπεδα που γεμίζουν και κολακεύουν τους, τους οπαδούς τους και το λαό τους. Λοιπόν, ε, εκμετάλλευση πράξεων και γεγονότων. Στο νούμερο 6, η προπαγάνδα, αν δεν συνδυάσει τα θέματα τη με πράξεις και γεγονότα, είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει. Τα περιεχόμενά τη θα είναι κενά χωρί ελπίδε επιτυχία. Δια των λόγων αυτών και για να μην αποτυγχάνουν επιτεύξει τη, εκμεταλλεύεται τι πράξει και τα γεγονότα και στηρίζεται από αυτών, δια να επιτύχουν οι σκοποί τη. Και το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθο, ναι, το νούμερο 7. Πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, η μαγεία των λέξεων. Κατά τον Χόπς, οι λέξεις είναι κτίμα του λαού και κατά τον Καστοριάδη, οι λέξεις επιδρούν αντανακλαστικά προς έναν σκοπό. Και όμως, οι λέξεις έχουν τη δική τους μοίρα. Το αποδεικνύει η, χνηλα... η χνηλασία της τροχιάς των που διέγραψαν σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας. Πράγματι, χρησιμοποιείς των λέξεων, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, μία λέξη, μία τάκα μπορεί να αλλάξει εντελώς τα πράγματα είτε στο παρόν είτε στο αμεσό μέλλον λοιπόν Μάλιστα, το, το λεφτά υπάρχουν για παράδειγμα ε. για να το για να, πούμε κάτι έτσι από την, να το συνδέσουμε με την ελληνική πραγματικότητα είναι μια ατάκα η οποία ουσιαστικά α, ήταν κύρια υπεύθυνη για την συντριπτική νίκη του Πασόξ στις προηγούμενε εκλογές η ίδια ατάκα λίγους αργότερα ήταν ουσιαστικά λίγα χρόνια αργότερα, μάλλον είναι η αιτία που το ΠΑΣΟΚ κατρακυλάει στις, στις δημοσκοπήσεις και πιθανότητα και σε αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, αυτά που πάνω στο θέμα της, των νόμων της προπαγάνδας. Όπως λοιπόν, κάνοντας ένα, πάλι ένα μικρό σχόλιο, το οποίο δεν συνδέεται με το σήμερα, αλλά συνδέεται με τα πρόσφατα χρόνια που έχουμε ζήσει στην πολιτική ζωή του τόπου, ε, θα κάνω μια παρέμβαση η οποία δεν έχει κομματικό χαρακτήρα ωστόσο θέλω να δούμε πως λειτουργούν οι πολιτικοί εν τέλει είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια όταν έχουμε προεκλογική περίοδο όλα τα κόμματα να ανταγωνίζονται ποιο θα τάξει περισσότερα ποιο θα κάνει περισσότερες παροχές ποιο θα δώσει τα περισσότερα στο λαό άσχετα αν τα περισσότερα από αυτά δεν τα έκαναν ποτέ πραγματικότητα αν όχι όλα Βέβαια όλο αυτό γινόταν σε μια κατάσταση ευδαιμονίας, ότι είμαστε σε εκλογέ, θα πάνε όλα καλά παιδιά, θα νικήσουμε, θα χάσουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει, τι έλεγε ο καθένα. Οπότε είχαν και έναν χαριτωμένο χαρακτήρα όλα αυτά. Βέβαια ήταν πολύ σοβαρά θέματα για να είναι χαριτωμένα. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, έχει αρχίσει και αλλάζει αυτή η κατάσταση. Τι εννοώ. Στις εκλογές του 2009, όπου ο Καραμαλής έλεγε παρετούμε ενώ ήταν, είναι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε σε πρόρες εκλογές, ενώ είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Δηλαδή ο άνθρωπος πήγαινε σε εκλογές ενώ ήξερε ότι θα χάσει. Ένα το κρατομένο. Ε, και κατέβηκε με συνθήματα τα οποία έλεγαν παιδιά, καλώ ή κακό, η χώρα έχει, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Όχι, έχει φαληρήσει ούτε αντιμετωπίζει το φάσμα τη πτώχευση. Τίποτα από αυτά. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση λόγω τη παγκόσμια κρίση και χρειάζεται να πάρουμε μέτρα. Υπήρχε περίπτωση να βγει αυτό ο πρωθυπουργό, με βάση το τι, τι ξέρουμε, τι συμβαίνει στο προεκλογικό κλίμα. Μα το γνώριζαν και οι ίδιοι οι δεσμοί. Ενώ εμφανίστηκε να... και λέει λεφτά υπάρχουν. Λογικό για κάποιον πολιτικό να ισχυρίζεται τέτοια πράγματα πριν τι εκλογέ. Βέβαια, λεφτά υπάρχουν από το Δούνου του έπρεπε να συμπληρώσει, δεν το είπε και γι' αυτό έχει καταδικαστεί από την ιστορία. Θα δούμε τέλο πάντων τι θα πει και η ιστορία ή τι θα πούν και τα δικαστήρια σε λίγα χρόνια. Δεν είναι μόνο ιστορία η οποία θα μιλήσει. Για να δούμε. Ε, βλέπετε ότι έχει διαταραχθεί ο μηχανισμό ο οποίο ε, βγάζει κόμματα στην εξουσία. Και πάμε στι σημερινέ εκλογέ για να κλείσω αυτή την αναφορά στο σήμερα. Τι βλέπουμε στις σημερινές εκλογές, ότι όλα τα μεγάλα κόμματα τα οποία είχαμε συνηθίσει να λέμε τα κομμάτα του δικοματισμού μας λένε το εξής. Παιδιά κακά τα ψέματα, πώς να το πω και να μην βάλω μπιπ, κακά τα ψέματα θα σας ξεσκίσουμε, θα ισοπεδώσουμε κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, θα σας βγάλουμε τα μάτια έξω, ψηφίστε μας. Αυτό λένε και τα δύο μεγάλα κόμματα. Περιμένουν ότι θα πάρουν ποσοστά με αυτή τη γραμμή του. Ίσως τον πούλο θα πάρουν, Ίσως, για να το πω Ίσως ποτάρουν, έτσι. Αρνητωμένα. ποντάρουν πάνω στον νόμο νούμερο ένα τη προπαγάνδα που είπαμε, περί αλήθεια. Ναι. Τουλάχιστον με βάση τον δρόμο τον οποίο έχουν επιλέξει οι ίδιοι ότι θέλουν να πάρουν. Έτσι. Υπάρχουν και τα λεγόμενα αντιμνημονιακά κόμματα τα οποία προτείνουν άλλο δρόμο. Ελαι, μήπω να, να λειτουργήσει αντίστροφο ότι ο κόσμο του έχει συνηθίσει να λένε ψέματα. Οπότε... Α, θα μα ξεσκίσετε. Ψέμα είναι αυτό. Θα πάνε καλά τα πράγματα. Σα ψηφίζω, <χει> Δεν ξέρω πώ μπορεί να λειτουργήσει το μυαλό να. κάποιου. Τέλο πάντων, νομίζω, <χει> πάνω, βέβαια. νομίζω ότι επειδή έχουμε φτάσει στι 11 και 10. <χει> δεν έχουμε αργήσει, Μπορεί να, <χει> να, <χει> να επιταχύνουμε λίγο. Αυτό το οποίο προτείνω ναι. εγώ είναι να αναφερθούμε σε δόγμα του Σόκ και σύνδρομο του Στοκχόλμη αμέσω μετά. Ναι. Ξέρω, θα σου φάω τη Χούντα. Ε, αλλά... ε, ήθελα πιο πολύ να πω Χούντα γιατί είναι πιο χαριτωμένη. Ωραία. Για για το, θα πω και λίγο δογμα του σοκ okay, εντάξει, αν... Θα πω λίγο Απλά δεν θα κάνω Άγινε. μεγάλη αναφορά να πω στον κόσμο Τι είναι αυτό το δογμα του σοκ Άγινε, που Άγινε. έχετε ακούσει Για να έχετε Πάμε. και μια ιδέα Τα Χούντα δεν χρειάζεται να πω τόσα πολλά πράγματα ε, Θα καταθέσω κάποιες ιστορίες Οι οποίες μάλλον θα είναι άγνωστέ Τους περισσότερους από εσάς Ωστόσο Μας περνάνε ένα κλίμα Μας δείχνουν πως κινούνταν Το καθεστώς των συνταγματαρχών Και πως προσπαθούσε είτε μέσω της ε, προπαγάνδας, είτε μέσω της ε, λογοκρισίας, να περάσει τα μηνύματά της. να πούμε ότι ε, ενώ η Χούντα μέσω του δικτάτο, δικτάτορα Παπαδόπουλου αυτοχαρακτηριζόταν ως εποχή πνευματικού φωτός, την ίδια στιγμή που το έκανε αυτό, στις 12 Μαΐου του 67 λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα του πραξικοπήματος, η κυβέρνηση της Χούντας αποφασίζει και διατάζει να απαγορευτεί η κυκλοφορία 800 βιβλίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Μιλάμε για τέτοιο πνευματικό φως. Ανάμεσα στου συγγραφείς ήταν ε, ε, ο Τολστόη, η Σιμώνη Δεμποβουάρ, ο, ο Σολενίτσιν, ο Σάτρ, ο Αραγκόν, ακόμα και ο Μπαλζάκ. Αλλά το πιο εξωφρενικό από όλα αυτά είναι ότι η Χούντα λογόκρινε τον Αριστοφάνη. Ε, και συγκεκριμένα το έργο του Ηρ ή και τι τροάδε και τι συγκέντριδε του Ευρυπίδη, αλλά και τον προμηθεία δεσμό του Εσχήλου. Δηλαδή, δεν στεβάστηκαν ούτε του αρχαίου τραγικού αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυνατό να βάζουν χέρι. Ποιο τόλμησε να βάλει χέρι στου αρχαίου τραγικού. Να πει ότι του σύγχρονου, άμα έχουν κάποιο ιδεολογικό κόλλημα, να, τους... να δώσουμε αφήσει αμαρτίονω σε αυτό. Εντάξει. Κύριξε. Που δεν δίνουμε, αλλά α δώσουμε, ή... για χάρη τη συζήτηση. Έβαλαν χέρι ξεχνά... στον Αριστοφάνη. Ήταν ένα καθεστώ, μην ξεχνάμε, πατρίστη, θρησκεία, οικογένεια, έτσι. Αν θέα, αν ήθελε να το διαφυλάξει, έπρεπε να. και μάλιστα με βίαιο τρόπο, όταν μιλάμε για τέτοιου ανθρώπου, ήταν δεδομένο ότι θα παίρνουν τα τέτοια μέτρα. Επίση, αν ανατρέξετε σε διάφορα ντοκιμαντέρ τα οποία έχουν έρθει στο φω τα τελευταία χρόνια, χαρακτηριστικά είναι ότι η Μηχανή του Χρόνου έχει κάνει μια εκπομπή αφιερωμένη. Δο... και χτε το είδε. Ναι, ναι, ναι. Okay. Ε, και διάφορα ντοκιμαντέρ σχετικά με, με τι διάφορε εορτέ και την τηλεόραση που υπήρχε στι εποχέ τη Χούντα. Χαρακτηριστικό είναι να στην ουσία, την τηλεόραση τη Χούντα την είχε στήσει ο Νίκο Μαστοράκη, που έστησε και την ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια του 89 με 90 που άρχισε η ιδιωτική τηλεόραση, ο Μαστοράκη ήταν η πρώτη Μούρη. Κάπου εμφανίζεται και εξαφανίζεται αυτό. Ε, είχε φύγει για πολλά χρόνια από την Ελλάδα μετά τη Χούντα, γιατί ήταν ανεπιθύμητο ο άνθρωπο εδώ. Ήταν ο άνθρωπο τη Χούντα στα μίντια. Τέλο πάντων. Ε, έτσι, άλλα διάφορα χαριτωμένα για να καταλάβουμε τι συνθήκε υπήρχαν τότε. Θα πούμε τι υπήρχε στο γραφείο του δικτάτορα Παπαδόπουλου για αυτό το και μετά όταν θα πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα αν κάνουμε μουσικό διάλειμμα και προλάβουμε θα σα πω και μια ιστορία για τους Rolling Stones ε, να πούμε ότι στο γραφείο του Παπαδόπουλου υπήρχε ένα κάδρο το οποίο είχε ένα δημοσίευμα το οποίο ήταν εξαιρετικά επικριτικό για τη Χούντα όσοι έμπαιναν λοιπόν στο γραφείο του θεωρούσαν λένε είναι ανεκτικός ο δικτάτορ τα παιδιά, έχει, δημοσι... έχει κάδρο με δημοσίευμα που τον βρίζει στην ουσία. Εκπληκτικό. Μα τι... τι πνεύμα είναι αυτός ο άνθρωπος, τι παιδεία έχει, μπράβο του. Βέβαια, κανείς δεν ήξερε ότι αυτό το δημοσίευμα το οποίο ήταν καδραρισμένο ήταν λογοκριμένο και δεν είχε δημοσίευτε ποτέ. Βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργούν όλα αυτέ οι μικρέ λεπτομέρειες του προπαγανδιστικού μηχανισμού, πώς λειτουργούν για να περάσουν οι άνθρωποι μηνύματα τα οποία δεν στέκουν, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, ωστόσο κατα... με απλά τεχνάσματα, κάπως έτσι παίρνουν τα μηνύματα τους μηνά. Δεν ξέρω αν θες να συνεχίσουμε κάτι, να περάσουμε λίγο να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά στο δόγμα του Σοκ ναι, και μετά ναι, η ιστορία κάνουμε... με τους Rolling Stones την έχω φυλαγμένη. Δόγμα του Σοκ και αμέσως μετά σύνδρομο τη Στοκόλμης που νομίζω μας αφορά αμέσα και θα μας κάνει να καταλάβουμε αρκετά πράγματα για την προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Το δόγμα του Σοκ λοιπόν το οποίο προέρχεται αυτό το έβριμα, το The Shock Doctrine πρόκειται για το βιβλίο της Καναδής Δημοσιογράφου Naomi Klein το οποίο έχει υπάρχει και στην Ελλάδα, τώρα μου διαφεύγουν οι εκδόσει. Νομίζω είναι εκδόση Λιβάνη. Ναι, νομίζω είναι Λιβάνη. Πρέπει να είναι εκδόση Λιβάνη, λοιπόν. Ε, γίνονται διάφορε αναλύσει των θεωρών τη σχολή του Σικάγου, τη οποία ιδρυτή ήταν ο Μίλτον Φρίντμαν, γνωστό σε όσου ασχολούνται με φιλελευθερισμό. Το δόγμα του ΣΟΚ, λοιπόν, είναι είτε η επιβολή από δικτατορικά καθεστώτα, είτε η εφαρμογή από δημοκρατικά εκλεγμένε κυβερνήσει του εξή τριπτύχου ιδιωτικοποίησης, κρατική απορρίθμιση, ελεύθερο εμπόριο και δραστικές περικοπές στις κρατικές δαπάνες. Προϋπόθεση για να εφαρμοστεί το δόγμα αυτό είναι να υπάρξει μια κρίση που μπορεί να οφείλεται είτε σε πολέμους, είτε σε εμφύλιους πολέμους, είτε σε φυσικές καταστροφές, είτε σε δυσεπίλητα οικονομικά προβλήματα όπως ο υπερπληθωρισμός είτε ο υπέρογκο Προφανώς είναι, το δόγμα του ΣΟΚ περιγράφει μια αυτογραφία της ελληνικής πραγματικότητας Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν γίνεται μια ολόκληρη ανάλυση πως χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες τακτικές αν, που έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές και σε άλλα κράτη χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σε αυτό βλέω υπάρχουν αναλυτικά όλες αυτές τις πολιτικές που οι οποίες κυρίως βρήκαν γόνιμο έδαφος στην Λατινική Αμερική με τα γνωστά αποτελέσματα και με τους λαούς εκεί ακόμα να παλεύουν, να, στηριχθούν, να σταθούν όρθιοι στα πόδια τους. Λοιπόν, ε, να αναφέρουμε... Δεν νομίζω να αναφέρουμε κάτι παραπάνω για το δόγμα του ΣΟΚ, αυτό ακριβώς που περιέγραψα είναι Ωραία, σαν επίλογο ανάλυση του κεντρικού ζητήματος Και πριν περάσουμε στο μουσικό διάλεμα Να πούμε και κάποια πράγματα για το σύνδρομο της Στοκχόλμης Άγνωστο α, στο ευρύ κοινό εδώ στην Ελλάδα σαν ορολογία. Λοιπόν, ω γνωστόν στη, στη σύγχρονη εποχή, ε, οι επιστήμονες ε, στο πεδίο της ιατρική, στο πεδίο τη ψυχιατρική έχουν κατα, ε, ανακαλύψει στην κυριολεξία εκατοντάδες και χιλιάδες ψυχικά νοσήματα. Προσπαθούμε, σαν άνθρωποι, άλλωστε είναι χαρακτηριστικό μας αυτό, να ονοματίσουμε τα πάντα. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λεγόμενο σύνδρομο τη Στοκχόλμη, από προέκυψε. Αυτό το σύνδρομο, το ψυχικό Από ένα περιστατικό το οποίο συνέβη Στην πρωτεύουσα της Ουδίας Στη Στοκχόλμι το 1973 Εκεί τι έγινε, έγινε μια ληστεία Σε μια τράπεζα Και η ομάδα των ληστών Κρατούσε σαν ομοίρους για έξι μέρες Στο θησαυροφυλάκιο της συγκεκριμένη τράπεζας Κάποιους από τους πελάτες που βρέθηκαν Χάνει την ατυχία να βρεθούν Κατά τη διάρκεια της λιστίας μέσα Έξι αργότερα η ομοιρία έληξε, απελευθερώθηκαν οι όμοιροι και τι έγινε, είχαν αναπτύξει μια πολύ περίεργη σχέση με τους απαγωγείς τους και ουσιαστικά αρνήθηκαν να καταθέσουν εναντίον τους και προσφέρθηκαν μάλιστα να ενισχύσουν οικονομικά το δικαστικό τους αγώνα. Αυτή ήταν και η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση όπου το θύμα ανέπτυξε μια συμπάθεια, έναν δεσμό, με τον απαγωγέα του, ένα γεγονό που ονομάτισε ένα σύνδρομο το οποίο πάσχιζαν να περιχαρακώσουν σε κάποιο κουτάκι οι ιατροί και οι δικαστέ τη αγορά. Τώρα, σύμφωνα με του ειδικού οι οποίοι ανέπτυξαν έναν δικό του νόμο πλέον, το σύνδρομο του Στοκχόλμη, τι σημαίνει δηλαδή, μια γενική περιγραφή, περιγράφει την ταύτιση των θυμάτων απαγωγής με του απαγωγεί του ω αποτέλεσμα διαφόρων εσωτερικών διεργασιών του μηχανισμού άμυνα του εγώ. Υπό συνθήκε πίεση. Προσέξτε τις λέξεις που χρησιμοποιώ, το άτομο αναζητεί τρόπους να επαναφέρει την ψυχική του ηρεμία και ισορροπία προς αποφυγή του άγχους που δημιουργεί η επίθεση και ταυτίζεται με τον θήτη ώστε να διαμορφώσει θετικά συναισθήματα για αυτόν. Έτσι λοιπόν και εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε τι ακριβώς έχει υποστεί ο λαός τα τελευταία δύο χρόνια, τι ακριβώς γίνεται. Όλε αυτέ θυμηθείτε, φέρ, φέρτε λίγο στο μυαλό γιατί συνηθίζουμε να ξεχνάμε. Θυμηθείτε όλε αυτέ τι πορείε, θυμηθείτε του αγανακτισμένου στο Σύνταγμα, θυμηθείτε του ε, τους τόνου χημικών οι οποίοι έχουν πέσει κατά διαστήματα. Θυμηθείτε τι εξεγέρσει, θυμηθείτε του μισθού, τι συντάξει που σα έχουν κόψει. Και φέρτε τώρα σιγά σιγά στο μυαλό σα τι εικόνε με κάποια γεμάτα στάδια, εικόνε που είδαμε σήμερα με ανθρώπου που φυλάνε τα χέρια διαφόρων πολιτικών που φωνάζουν συνθήματα, που κρατάνε ελληνικές σημαίε και ανεμίζουν, εμείς είμαστε οι ο άλλος δρόμος είναι η απειλή. Κάποιοι άνθρωποι είναι θύματα και έχουν ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ξεχάσει και ταυτιστεί με τους θύτες τους. Για να κλείσω με τον επίλογο θα αναφέρω χαρακτηριστικά τα συμπεράσματα, τα συμπτώματα της κατάσταση σοκ. Τα οποία δεν έχουν γραφτεί Γράφτηκαν για ένα άρθρο στα φαινόμενα από τη Γεωργέτη Τσιλιάνη Δεν έχουν αναφερθεί με βλέποντας, παίρνοντας μάλλον σαν παράδειγμα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα Αυτά τα οποία θα σα διαβάσω αυτή τη στιγμή είναι από διεθνή ε, βιβλιογραφία Απλά θα καταλάβετε ότι ταυτίζονται άμεσα με αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και εδώ τα τελευταία δύο χρόνια Τα συμπτώματα λοιπόν του συνδρόμου της Στοκχόλμης περιλαμβάνουν Ένα. Κοινωνικέ παροχέ των κυβερνώντων, κυρίω προεκλογικά, παίρνουν σημαντικέ διαστάσει στην ψυχολογία του κόσμου. 2. Απόπειρε συλλογικοτήτων που επιθυμούν τη διάσωση τη χώρα λαμβάνονται ω απειλή ισορροπία δηλαδή, αυτοί οι οποίοι προτείνουν τον άλλο δρόμο λαμβάνονται ω απειλή τη ισορροπία αφού οι συνέπειε των προτάσεών του κρίνονται απρόβλεπτες άρα και οδυνηρές με αποτέλεσμα να αποδοκιμάζονται ή να παρεμποδίζονται. 3. Συχνά ο πολίτη παρερμηνεύει τις προθέσεις και τα κίνητρα των κυβερνώντων και τέσσερα, συχνά παραλληλίζεται η παροντική κατάσταση με μία παρελθοντική τι συνέβη εκεί τότε, τι συνέβη στον πόλεμο, τι συνέβη σε εκείνη τη χώρα, τι συνέβη στην πτώχευση της Ελλάδας, στην οποία ο κόσμος έχει εξιτανικεύσει τόσο ως προς τη διάρκεια όσο και προς τις συνέπειε, Με αυτόν τον τρόπο κουκουλώνονται άλλα σημαντικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο παρόν. Συνδέεται ίσως και αυτό με όλα αυτά τα παραδείγματα που ανέφερες για τα θέματα, τα ξεκάρφωτα που παίρνουν ξαφνικά α, πρώτη θέση στην α, ατζέντα της επικαιρότητα για τα μη τα κατεστημένα, έτσι λέγονται. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και για το σύνδρομο του Στοκόλμη. Συνδέεται άμεσα με το δόγμα του Σοκ που είπες πιο πριν, Αντρέα. Μου φαίνεται ότι ε, πλησιάζει η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε το κεντρικό μας θέμα. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Θα ήθελα εγώ να θα κάνω μια μικρή αναφορά μήνα για να μην ξεφύγουμε πολύ. Ε, να κάνω μια αναφορά για το σήμερα και η προπαγάνδα που υπάρχει σήμερα. Δεν θα ασχοληθώ με την προπαγάνδα που μπορεί να εξαπολύουν τα μεγάλα κόμματα. Ελπίζω οι φίλοι του, της, της Αστρικής Πύλης και το τελαντής δηλαδή να είναι συνειδητοποιημένοι οι πολίτες και να, πλέον να έχουν κουραστεί να έχουν βαρεθεί, ας πούμε. προφανώ οι περισσότεροι έχουν καταλάβει ότι στα δελτή ειδήσεων σας έχουν φλωμώσει στα ψέματα, στην προπαγάνδα, στο, σας λένε τι να κάνετε, τι να μην σας αποκρύπτουν πράγματα. Νομίζω αυτά, τα πράγματα, αυτά που αναφέρω τώρα είναι τετριμμένα. Εδώ και πάρα είναι. πολλά χρόνια. Εγώ τα θεωρώ να πλέον. Ναι, και όμως δεν είναι. Δηλαδή, ειδικά στις επαρχιακές πόλεις, στις οποίες ειδικά οι ηλικίες από 40-45 συν, οι οποίες δεν έχουν... Γνωρίζουμε πώς η Ελλάδα είναι πολύ πίσω στην, στην ευρυζωνικότητα σε σχέση, δηλαδή με το διαδίκτυο. Ο μοναδικός τρόπος ενημέρωσης αυτών των ανθρώπων είναι, είναι οι, οι εφημερίδες και οι τηλεόραση από τα κατεστημένα μημεία. Δεν είναι τυχαία η ατάκα που έχει βγει α, στο διαδίκτυο κλειδώστε τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας μέσα τις ημέρες των εκλογών δεν είναι τυχαίο αυτό γιατί σε αυτές τις εκλογές πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή ότι δεν διακυβεύεται μόνο το παρόν τους δηλαδή διακυβεύεται και το, το μέλλον των παιδιών τους και αυτό που λέω αυτή τη στιγμή είναι τετριμένο αλλά είναι λανθασμένα τετριμένο προσωπική μου άποψη είναι ότι κάθε γενιά ό,τι και να λέει παλεύει για το παρόν της. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τα υπόλοιπα είναι λόγια της Χαλιμάς. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, για πρώτη φορά, μετά ίσως από πάρα πολλές δεκαετίες, αυτές οι συγκεκριμένες εκλογές έχουν αξία και έχουν ρόλο και για τα παιδιά μας. Αυτά. πως θα γινώμα να <laughs> με πούμε αυτά ναι. που μου λοιπόν, ε... Ε, Όχι, απλά για να κλείσω το κεντρικό μας θέμα, θέλω να... Η πρότασή μου, έτσι μια ευγενική χορηγία τη Αστρική Πύλη στου φίλου τη, για να συνεχίζω το χιουμοριστικό κλίμα, ε, είναι να κλείσετε του τηλεοπτικού σα δέκτε. Επιτέλου ήρθε ο καιρό να πείτε: Δεν πειράζει, α χάσω την αγαπημένη μου σειρά η οποία είναι μια κοτσάνα πλέον. Δηλαδή δεν έχουν μπάτζετ τα κανάλια, δεν έχουν λεφτά για να φτιάξουν κάτι το οποίο να βλέπετε έστω και λίγο. Τώρα είναι όλα απολύτω αδιαστικά. Πάλι προσωπική άποψη. Κλείνσετε λοιπόν την τηλεόραση. Ή, όταν βάζετε δελτίο ειδήσεων μην περιμένετε να ακούσετε αλήθειες και πραγματικότητε. πείτε το και στους uh, γύρω σας yeah. πάρτε τηλέφωνο τώρα yeah. τους δικούς σας και πείτε μην βλέπετε τηλεόραση γιατί θα πάθετε και κατάθλιψη και, αυτοί... και θα σας uh, γεμίσουν ψέματα και ειδικά αυτή την εβδομάδα θα τα δώσουν όλα έτσι είναι, είναι... όλα yeah. για όλα είναι ο τελικός τη ζούγκλα που λέμε yeah. επίσης uh, αυτό ήταν το ένα που ήθελα να πω για να επιταχύνω λοιπόν το δεύτερο είναι ότι δε... είναι πολύ εύκολο. Ειδικά οι άνθρωποι, κυρίως τριαντάριδες με σαραντάριδες, οι οποίοι έχουν συχαθεί το πολιτικό σύστημα γιατί δεν είχαν απολαύσει αυτά που απέλαυσαν και οι προηγούμενες γενιές ενδεχομένω. Όχι όλοι. Δεν είμαι θεασότης. Του μαζί τα φάγαμε, αλλά κάποιοι τα φάγανε. Όχι όλοι βέβαια. Και όχι μαζί τους. Τέλος πάντων... Ε... Κάποιοι από αυτού και νεότεροι άνθρωποι επειδή είναι πολύ εξοργισμένοι από το πολιτικό σύστημα και βλέπουμε συνέχεια ανθρώπους να βρίζουν τα, κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα και να βρίζουν γενικά τους πολιτικούς και να λέει εγώ με αυτού θα ασχοληθώ. Ζω σέμα εποχές που δεν μας παίρνει δεν παίρνει κανένα να πει δεν ψηφίζω, δεν πάω. Είναι εποχές που η συμμετοχή έχει πολύ κρίσιμη σημασία. Θέλω να τους κάνω ένα κάλεσμα. Μην ψηφίσετε φασίστες, ρατσιστές και μισάνθρωπους. Αυτό είναι η δική, το δικό μου κομματάκι. Προσπαθήστε να αποφύγετε αυτές τις, αυτά τα δοχεία ε, οργής και μίσους. Ψηφίστε με έναν άνθρωπο ο να έχει όραμα, να είναι προοδευτικός και να ξέρει το τι συμβαίνει. Να σα έχει πει αλήθειε. Υπάρχουν τέτοια κόμματα πλέον. Έχει κατέβει και η κουτσή Μαρία σε αυτέ τι εκλογέ. Δεν υπάρχει δικαιολογία να πούμε ότι δεν με εκφράζει τίποτα. Έχουν βάλει υποψηφιότητα οι πάντε και οι πέτρε κατεβαίνουν και ζητάνε την ψήφο μα. Είτε δεξιά είτε αριστερά. Ναι, έτσι. από όλου του ε, μηχανισμού. Από τα πάντα. Έχουν κατέβει και οι πέτρε σε αυτέ τι εκλογέ. Παρακαλώ, μην βγάλουμε μυσάνθρωπου σε αυτό το κοινοβούλιο. Μην βγάλουμε γουρούνια. Βέβαια, θα μου πείτε και πώ θα πάρουν ένα μήνυμα όλοι αυτοί. Κρίνετε ότι αυτό είναι ο τρόπο. Ε, δεν είμαι εγώ αυτό που θα σα πει τι θα ψηφίζετε. Ωστόσο, επειδή έχω συγχαθεί όλη αυτή την προπαγάνδα που λαμβάνει η χώρα κυρίω στο διαδίκτυο. Γιατί όπω ήδη ισχυρίζονται, τη τηλεόραση δεν του δίνει βήμα. Αν και εγώ έχω δει πολλέ συνεντεύξει τώρα τελευταία, θα μου πεις συνεντεύξει το κλίμα των είναι εκλογών. Ναι, ναι. Ε, ε, στο ε... διαδίκτυο γίνεται τρελή προπαγάνδα υπέρ ε, ε, απόψεων οι οποίοι λένε. Σας έχουμε σχαθεί πολιτική, μια καθαρή άποψη επιτέλους για την Ελλάδα. Όχι, βρε παιδιά, όχι τους μη όχι τους δολοφόνους, τους δεδηλωμένου δολοφόνους, όχι τους τάγματα ρε βρε παιδιά. Τέλος πάντων, να μην το τραβήξω άλλο, γιατί θα γίνει ακρεφνός πολιτική εκπομπή, αν και είναι. <Ρι> ναι, εντάξει, είναι πολιτική, είμαστε πολιτικά όντα, προβληματιζόμαστε για την πολιτική στη χώρα μας, περάσαμε και το μήνυμά μας και εμένα προσωπικά με εκφράζει αυτά που είπε ο Άνδρε. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ κλείνουμε αυτή την ενότητα, έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι σύντομο και αμέσω μετά θα έχουμε μαζί μα τον κύριο Γιάννη Ανδριανάτο από τον Ρητορικό Κύκλο για να μα πει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με το πώ μπορείτε να ανακαλύψετε ότι οι πολιτικοί σα λένε ψέματα, τη γλώσσα του σώματο. Πολλά άλλα σχετικά και ενδιαφέροντα και πολύ ψαγμένα τα οποία δεν έχουν ακουστεί. Ποτέ σε προεκλογική περίοδο. Επιτέλους είμαι... μπορείτε να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα μετά από πολλή ώρα. Επιστρέφουμε αφού ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τους Rolling Stones. Σας χρωστάω μια ιστορία για τους Rolling Stones, έτσι δεν το έχω ξεχάσει. Για πάμε. Επίσης, η Ελλάδα έχει και πάλι μαζί σας, σαν και η ώρα έχει φτάσει 1 και Εμεί ουσιαστικά περνάμε τώρα στο, στη δεύτερη ενότητα τη αποψή μα εκπομπή. Υπενθυμίζω στα γρήγορα του τρόπου επικοινωνία με την αστρική πύλη. Μέσα από το Facebook μπορείτε να μα βρείτε στο λογαριασμό ραδιοφωνική αστρική πύλη και μέσα από το email από το stargate FM και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Επίσης στο facebook μπορείτε να γράψετε τον όρο Stargate FM θα μας βάλει αμέσως και το site μας όπου υπάρχει το αρχείο των προηγούμενων εκπομπών είναι το stagetfm.gr λοιπόν, Να πέρδεψα λίγο τα πράγματα μου φαίνεται Να περάσουμε στην συνέντευξη στην Αποψινή Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Ανδριανάτος Ο οποίος είναι διευθυντής του ρητορικού κύκλου Να πούμε λίγα πράγματα για τον κύριο Ανδριανάτο Γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία Οι γονεί του κατάγονται από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά ο ίδιος σπούδασε ζωγραφική και φιλοσοφία, όπως είπαμε, είναι ο εντριτής και διευθυντής του ρητορικού κύκλου ενός οργανισμού στην Αθήνα, όπου προσφέρονται σπουδές πάνω στη χρήση και την έκφραση του λόγου στη διαλεκτική και τη φιλοσοφία. Διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, συμπόσια, ποιητικές βραδιές και θεατρικά δρόμενα, αρθρογραφεί σε περιοδικά και έχει δώσει συνεντεύξεις σε εφημερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Για όποιους, Για όσοι ενδιαφέρονται από εσάς, να μάθετε περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Λοιπόν, Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδριανάτο. Καλησπέρα κύριε Ανδριανάτο, καλώς ήρθατε στην Αστρική Πύλη. Καλησπέρα και σε σας και στους ακροατές σας. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ανδριανάτο, ξεκινάμε τη συνέντευξη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά, πώς κρίνεται τον πολιτικό λόγο στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών και αν θα μπορούσατε να, να βρείτε κάποια σχέση με, τις, με την αυθεντική σημασία του όρου «Ρητορική» που συναντάμε στην Αρχαία Ελλάδα. Ναι, η Αρχαία Ελλάδα μας σε δύο τέχνες, τη «Ρητορική» και τη «Σοφιστική» πάνω στο λόγο. Τη «Ρητορική» είναι η τέχνη της φυθούς, αλλά με συνένεση του ακροάτη, του κινού ουσιαστικά ο Ρύτερος προσπαθεί να κινητοποιήσει όπως λέει και ο Αριστοτέλης την ορθή κρίση του Ακροατή ώστε να αποβασίσει όρθα. Επομένως ο Ρήτωρας δεν προσπαθεί να εξαπατήσει αλλά να αντιπαραβάλει τα αληθή επιχειρήματα με τυχόν ψευδίσεις σαφαίρες απόψεις. Αντίθετα η σοφιστική που θα έλεγα ότι είναι η τέχνη που τελικά έφτασε μέχρι τις μέρες μας είναι ένα τρόπο. Ε, Συνειδητή ή ασυνείδητη κάποιε φορέ εξαπάτηση, ουσιαστικά ένα τρόπο όπω λέμε να μεγενθύνει πράγματα ή να τα μικρίνης να αλλάξει τι διαστάσει του ή να αλλάξει τι σχέσει που έχουν μεταξύ του, κάνοντα λογικά άλματα αλλά παρουσιάζοντά τα ως αληθή, ω αληθοφανή, αυτό το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που βλέπουμε. Α περιορίσουμε την κρίση μα τώρα στην μεταπολιτευτική Ελλάδα και όχι μόνο και στο εξωτερικό εν πόλεις η σοφιστική επικρατή περισσότερε περισσότερες προεκλογικές εξρατίες. αυτό δηλαδή που στην εφαρμογή της τέχνης στην πολιτική από την αρχαία Ελλάδα έχουμε έναν άλλο όρο δημαγωγία πως να άγει στο Δήμο δηλαδή πως να τον οδηγήσει εκεί που έχεις προαποφασίσει με τέτοιο τρόπο που να νιώθει όμως ότι η επιλογή είναι δική του άρα συμπληρώνοντα και φτάνοντας σε ένα πρώτο συμπέρασμα η τέχνη που ανθεί αυτή τη στιγμή στον πολιτικό λόγο είναι η σοφιστική είναι ένα είδος, ας το ονομάσω έτσι ε, λογικής εξαπάντησης Πολύ ωραία ε. Κύριε Ανδριανάτο θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια λοιπόν είναι η σημασία της γνώσης ε, περί, τον, περί της γλώσσας του σώματος τι μπορούμε να καταλάβουμε μέσα από τη γλώσσα του σώματος Πάρα πολλά έχουν γίνει έρευνες που μας λένε ότι μπορούμε να πούμε ψέματα με το στόμα, με τα λόγια. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πούμε ψέματα με το σώμα. Το σώμα ως ένας πιο αρχαίγονος φορέας μας ουσιαστικά είναι πιο αυθετικός. Λέει αυτά που σκεφτόμαστε, αλλά ο εγκέφαλος λογοκρίνει. Ε, γι' αυτό θα σύστηνα και στου ακροατέ μας που προφανώς είναι λίγο πιο ψαγμένοι και πλησιάζουν και μέρε των εκλογών καταρχήν να κοιτάξουν τον τρόπο που κινείται το βλέμμα, οι χειρονομίες οι στάση σώματος ακόμα και η αναπνοή όταν απαντάει κάποιος και βέβαια η φωνή ενός πολιτικού Αυτοί οι πέντε παράγοντες επαναλαμβάνω μάτια, χειρονομίες στάση σώματος, αναπνοή και φωνή αποτελούν αυτό που ονομάζουμε στάση σώματος Λέω δύο-τρία παραδείγματα που μπορεί να βοηθήσουν τους ακροατές μας να σκεφτούν και να στοχαστούν πάνω στους προσφερόμενους υποψηφίους. Λόγου χάρη ρωτάει κάποιος σε μια συνέντευξη τηλεόραση έναν πολιτικό και ο πολιτικός πριν απαντήσει στρέφει το βλέμμα του πάνω αριστερά ή πάνω δεξιά ή αντίθετα στρέφει το βλέμμα του κάτω χαμηλά. Και στι δύο περιπτώσεις ουσιαστικά προσπαθεί να εφεύρει, να κατασκευάσει μια απάντηση ή να θυμηθεί την έτοιμη απάντηση που του έχει διδάξει το κόμμα. Η, η ειλικρίνεια όπως λέμε φαίνεται από το σταθερό βλέμμα που με αμεσότητα και χωρίς υπεκφυγές, α, χωρίς να αλλάζει η εστίαση του βλέμματος α, απαντάμε. Άρα το βλέμμα και ο λόγος α, έχουν γίνει ένα οργανισμός. Άλλη περίπτωση μπορεί να είναι όταν τίθεται μια ερώτηση σε έναν υποψήφιο πολιτικό και ειδικά αν είναι μια λίγο ενοχλητική δύσκολη ερώτηση να τον δούμε να αλλάζει θέση πάνω στην καρέκλα του. Δηλαδή τη στιγμή που αρχίζει να απαντάει, να αλλάξει τη θέση των ποδιών, να μετακινηθεί, να μοιάζει να θέλει να καθίσει πιο βαθιά. Ε, Όλα αυτά δείχνει την εσωτερική ανησυχία που σωματικοποιείται, ενώ το στόμα την ίδια ώρα φυσικά μπορεί να λέει το κομματικό πείμα που έχει μάθει κάτι ακόμα συμπληρωματικό είναι τα χέρια. Τα χέρια όπως λέμε επειδή έχουν τις περισσότερες νευρικές απολήξεις από όλα τα μέρη του σώματος, αποτυπώνουν άμεσα τις προθέσεις του εγκεφάλου. Θα θυμάστε όλοι κάποιον παλιότερο πρωθυπουργό που επειδή είχε μια δυσκολία να χαιρετάει το πλήθο, του το είχαν μάθει οι επικοινωνιολόγοι και το έκανε με τρόπο που θύμιζε κάποιον που καθαρίζει τα τζάμια. Έτσι. Γύριζε γύρω-γύρω γύρι, τα χέρια του προ το πλήθο. Αναφέρεστε στον κύριο Κωνσταντινίδη, έτσι. <σχεσίλια> ναι, ναι. Το ξέρουν δηλαδή οι επικοινωνιολόγοι ότι είναι σημαντικό ο πολιτικός να δείχνει το ιστορικό της Παλάμης του το ιστορικό της Παλάμης για τον ασυνείδητο εγκέφαλο δηλαδή για την περιοχή του, υποψη, του, υπο, του ψηφοφόρου που ουσιαστικά αποφασίζει γιατί οι περισσότερες αποφάσεις είναι ασυνείδητες είναι από μια βαθύτερη περιοχή ε, το ιστορικό της Παλάμης αντιπροσωπεύει την αλήθεια την ειλικρίνεια την νομπροσύνη που λέμε έτσι Ελληνική. άρα ε, θα δούμε ότι πολλές φορές οι πολιτικοί θέλουν να δείξουν το ιστορικό της Παλάμης αλλά σε στιγμές θα παρατηρήσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Αυτές μπορεί να είναι τρίψιμα των χεριών μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει αυτοεπιβράβευση του πολιτικού. Παράδειγμα, ξέφυγα, τα κατάφερα ή τους πούλησα την απάντηση που είχα ετοιμάσει ή την έφερα στον αντίπαλο. Ε, άλλο που μπορούμε να δούμε είναι... Μια νευρικότητα στα χέρια Τη στιγμή της απάντησης Ένα παίξιμο με το στυλό Ένα παίξιμο με ένα φλιτζάνι καφέ Ή κάτι άλλο Οι διαρροές αυτές προς τα χέρια Υποδηλώνουν ότι μαζί με τα χέρια Που διαφεύγουν Που κάνουν κάτι άλλο από την απάντηση Διαφεύγει και ένα κομμάτι Της αληθής πρόθεσης του πολιτικού Μπορούμε βέβαια να δούμε και Δεπτομέρειες από άλλους τομεί. Λόγου χάρη κάνουμε μια ερώτηση στον πολιτικό και πριν απαντήσει παίρνει μια βαθιά αναπνοή. Αυτό δείχνει ότι μέσα του υπάρχει μια αντίφαση πρέπει τώρα να απαντήσει το κομματικά ορθό. Παράδειγμα θα διαπραγματευτούμε το μνημόνιο, ενώ ουσιαστικά ξέρει ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί τίποτα. Αυτό πολλαστώς μπορεί να φανεί με μια αναπνοή ή για να μιλήσουμε και για τη φωνή με μια αλλίωση τη φωνή Δηλαδή... Ξαφνικά η φωνή να ακούγεται σαν να βγαίνει μέσα από ένα ε, τούνελ πιο βαθιά, πιο ψηλή, αλλιωμένη ή άλλα σημεία που πρέπει να προσέξουμε τη φωνή είναι αν ο πολιτικός ξαφνικά επιταχύνει το λόγο του ή τον επιβραδύνει πάρα πολύ. Όπως λέμε όταν λέμε ψέματα ή επιβραδύνουμε το λόγο για να προλάβουμε να κατασκευάσουμε το σώμα του ψέματος ή τον επιταχύνουμε ώστε να περάσει απαρατήρητο το ψέμα. Με λίγα λόγια, αν πραγματικά οι ακροατές μας είναι κυνηγοί της αλήθειας, πιστεύω ότι έχουν ένα πλούσιο υλικό να ψάξουν αυτές τις μέρες πάνω στους πολιτικούς. Μάλιστα, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Αφορούσαν μάλιστα και τις δύο επόμενες ερωτήσεις, σε ό,τι αφορά όλα τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που θα μπορούσατε να μας αναφέρετε για τις κινήσεις που φανερώνουν το ψέμα ή την ειλικρίνεια και νομίζω ότι θα έχει αξία όταν η εκπομπή ανέβει τα επόμενα 24 ώρα στο αρχαίο μας να την ξανακούσουν οι ακροατές μας για να μπορέσουν να διακρίνουν α, όλες αυτές τις ημέρες της προεκλογικής περίοδου κάποια πράγματα πολύ περισσότερο α, προσεκτικά. Τώρα η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να σα κάνω κ. Έντριαν έχει σχέση με τη ρητορική. Η ρητορική στα, στα, στη δημόσια εκπαίδευση ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη, δεν, α, δεν διδάσκεται. Θα ήθελα να σα ρωτήσω ποια είναι η θέση που θα, θα έπρεπε να έχει αν έχουν γίνει κάποιε κινήσει από, από οργανισμού εδώ στην, στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Και θα να σα ρωτήσω αν είναι τυχαίο που τέτοιου είδους ρητορική, διαγωνισμή ή διδακτη, σε μορφή διδακτική ύλη υπάρχει στα ιδιωτικά κολέγια και μάλιστα στα ακριβά κολέγια όπου, από όπου βγαίνουν οι πολιτικοί του αύριο, οι μετέπειτα εξουσιαστέ τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Όπως λέω πολλές φορές, διδάσκοντας το ρητορικό κύκλο, η ρητορική είναι η πιο ωφέλιμη και ταυτόχρονα η πιο επικίνδυνη τέχνη. Η πιο ωφέλιμη γιατί μπορούμε μέσα από αυτή να εκφράσουμε τα λειτουργικά πιστεύω μας με τέτοιο τρόπο που να γίνουν κοινωνία οι άλλοι, να φτάσει στο μήνυμά μα απέναντι, αλλά και οι πιο επικίνδυνοι, γιατί αν κάποιος την κατέχει και θέλει να τη χρησιμοποιήσει με έναν σοφιστικό που λέγαμε πριν τρόπο ειδικά σε ανθρώπους που δεν την κατέχουν φυσικά γίνεται ένα τρομερό όπλο κάποιος που κατέχει τη ρητορική ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν την κατέχουν μοιάζει σαν κάποιον που έχει πυρηνικό προστάσιο ενώ οι άλλοι είναι με σφεντώνες. εδώ Μπορούμε να εστιάσουμε και την απάντηση για τα κολέγια και γιατί δεν διδάσκεται στη μέση εκπαίδευση. Δεν διδάσκεται γιατί θα, όπως λέει κάπου και η, το αρχαίο κείμενο, θα άνοιγαν τα μάτια. Λέει, έφαγε τον καρπό από το δέντρο και άνοιξαν, ανεώχθησαν οι οφθαλμοί του. Θα άνοιγαν τα μάτια του πλήθου και θα μπορούσαν να ξεχωρίζουν το καλό και το κακό. Θα μπορούσαν να ξεχωρίζουν το πολιτικό τη απάτη και το αληθινό πολιτικό. Αυτόματα ένα πιο απαιτητικό πλήθος θα έκανε πιο απαιτητικούς και τους πολιτικούς. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή πολιτικοί που στη μεταπολίτευση μας οδήγησαν σε χειροκοπία να έχουν σταθεί, να γίνουν βουλευτές, μετά υπουργοί, κάποιοι και προσυπουργοί από τη στιγμή που θα είχαμε ένα υποψιασμένο πλήθος. Άρα το ότι αυτή η τέχνη έχει κατά κάποιο τρόπο κηρυχθεί περσόνα grata τη χώρα που τη γέννησε και ενώ βλέπουμε στο εξωτερικό να είναι αρκετά διαδεδομένη ε, δεν είναι τυχαίο πιστεύω ότι θέλουν ένα πλήθος ένα κοπάδι το οποίο να δελάζει ονόματα κομμάτων αλλά χωρίς να ψάχνει τις αιτίε. γιατί ένα βασικό κομμάτι της ρητορικής είναι ότι μας οδηγεί στις αιτίε των πραγμάτων δεν αρκεί να πεις θέλω να ψηφίσω τα δε κόμμα πρέπει να το αιτιολογήσεις το γιατί δηλαδή, και μέσα σου και γύρω σου. Και αυτό το γιατί, αν δεν έχει επιχειρήματα, ουσιαστικά είναι μια έολη απόφαση. Ε, υπάρχουν προσπάθειες, εκτός από τον ίδιο το ρητορικό κύκλο που είναι μια σχολή εκπαίδευσης, υπάρχει μια ένωση για την προώθηση της ρητορικής στην εκπαίδευση, την οποία μετέχω και εγώ στο Δι Διηγητικό Συμβούλιο, αλλά και άλλοι αξιόλογοι μελετητές του Λόγου για τη Ρητορικής, ε, έχουν γίνει κάποια βήματα και σε ένα πειραματικό επίπεδο σε κάποια σχολεία έχει αρχίσει και διδάσκεται, αλλά απέχει ακόμα αρκετά από του στόχου μα. Ο στόχο μα είναι να μην υπάρχει μαθητής που να έχει βγάλει τη μέση εκπαίδευση και να μην έχει μία επάρκεια στο λόγο. Αυτό αυτόματα θα άλλαζε το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Πολύ ωραία κύριε Ανδρία. Νάτο. Θα ήθελα να προχωρήσουμε έτσι προ το κλείσιμο αυτή τη συνέντευξη και στην τελευταία ερώτηση για απόψε. Ε, μπορείτε να μα πείτε ε, τι κάνετε στον ρητορικό κύκλο, ποιε είναι οι δραστηριότητε που αναπτύσετε εκεί, ότι θα μπορούσε κάποιο να έρθει να παρακολουθήσει. Γενικότερα τι συμβαίνει στο ρητορικό κύκλο. Αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να καλύψουμε ένα κενό. Που υπάρχει στην δημόσια εκπαίδευση όπω ήδη ανέλησα πριν. Αυτό που, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να συμβαίνει και σε επίπεδο δημοτικού σχολείου και σε επίπεδο γυμνασίου ηλικίου, αλλά ακόμα και σε επίπεδο πανεπιστημίου. Προσπαθούμε να το καλύψουμε με όσα μέσα έχουμε και γι' αυτό έχουμε μαθητές από εφήβους μέχρι καθηγητέ, μέχρι ηλικιωμένου ανθρώπου, μέχρι μάνατζερ ή διευθυντέ πολίσεων, δηλαδή από από εξειδικευμένα άτομα πάνω στον λόγο μέχρι ανθρώπους οι οποίοι απλώς θέλουν να βελτιώσουν την καθημερινή επικοινωνία τους άρα αυτό που κάνουμε είναι μια πλήρη εκπαίδευση πάνω στην επικοινωνία πως σε ένα κοινό, πως απαντάμε πως χρησιμοποιούμε τη φωνή, τα χέρια, την πυθό. αυτό είναι το ένα κομμάτι εν τέλει πως να δώσουμε τον εαυτό μας το μήνυμά μα προ τα έξω πως να γίνουμε ο ζωντανός φορέας του μηνύματός μας το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει και με το θέμα των εκλογών είναι πώς να προστατευτούμε αυτοπροστασία από τα μηνύματα των άλλων, πώς να διακρίνουμε το αληθές από το ψευδές, πώς να απαντάμε αν κάποιος θέλει να μας χειραγωγήσει, αν κάποιος θέλει να μας επιβληθεί. Παράδειγμα, πολλά από τα συνθήματα των εκλογών είναι συνθήματα φόβου. Λόγου χάρη θα ή θα καταστραφούμε ή θα μείνουμε αγκυβέρνητοι είναι συντήματα τα οποία δεν μιλάνε στον νεοφλείο όπως λέμε του εγκεφάλου αλλά μιλάνε στον ελπέτρο εγκέφαλο του κοινού άρα η αυτοπροστασία μας μέσω του λόγου είναι πάρα πολύ σημαντική βέβαια μέσα στις σπουδέ που κάνουμε έχουμε μια ποικιλία μεταδραστηριοτήτων ομιλίες το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο που γίνονται είτε από μένα είτε από σπουδαστέ του χώρου γίνονται συμπόσια συζήτηση υπάρχει φαγητό ποτό και μια συζήτηση πάνω σε ένα θέμα ε, γίνονται παρουσιάσεις κειμένων είτε από την Αρχαία Ελλάδα είτε από σύγχρονου ποιητές, φιλοσόφους, κοινωνιολόγους κτλ και βέβαια γίνεται μια σειρά από πολιτιστικές ή άλλε δραστηριότητε που προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό του λόγου που όπως είπα Μάλιστα. Ε, πολύ ενδιαφέροντα και όλα αυτά σχετικά με, την, με τις δραστηριότητες του ρητορικό κύκλου. Να πούμε ότι τα γραφεία για όσους ενδιαφέρονται βρίσκονται πολύ κοντά στο πεδίο του Άρεως και όπως είπαμε και στην εισαγωγή της συνέντευξης για όσους ενδιαφέρεστε υπάρχει το ενωμένο.gr Νομίζω ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ανδριανάτο για τις... Uh, πολύ ενδιαφέρουσες οδηγίες ουσιαστικά Ένας οδηγός επιβίωσης προεκλογικός uh, για ψαγμένους uh, uh, πολίτες Αυτό είναι και ο λόγος uh, για... που καλέσαμε τον κύριο Αδενανάτο ώστε να σας δώσει uh, κάποιες πρακτικές συμβουλές ώστε να διαχωρίζετε κατά κάποιο τρόπο την αλήθεια και το ψέμα των πολιτικών Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αδενανάτο Καληνύχτα Πολύ ελπίζω όντω να επιβιώσουν οι ακροατές μα. Και εμεί το ελπίζουμε να επιβιώσουμε σαν λαός α, Ακόμα και μετά από αυτές τις εκλογέ. Λοιπόν, α, η ώρα είναι 12 παρα 10 Έχουμε ακόμα, Αντρέα, τους, α, τους δύο συνεργάτες μας Τον Κώστα τον Μαυραγάνη Ο οποίος θα μας μιλήσει για την... Α, έχει σήμερα τη ραδιοστήλη του για την προωθημένη επιστήμη Καθώς επίσης και τον Μίλτο των από την Καλαμάτα Με το εναλλακτικό ταξίδι Ήλήτως συντονιστή της ομάδας πηθές, δεν ξέρω όμω αν προηγουμένω πρέπει να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Ωραία. Για να κλείσουμε και την εκπομπή. Μα έχουν μείνει 10-15 λεπτά. Να ετοιμάζονται και οι συνεργάτε μα να βγουν στον αέρα. Προωθημένη επιστήμη και εναλλακτικό ταξίδι σε πολύ λίγο κοντά σα. Πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι έτσι ερωτικό. Το ζήτησε το Τόντιο και μα ε, το αφιερώνει. Επίση θα ακούσουμε και ένα διαφημιστικό σποτάκι το οποίο είναι εντελώ καινούριο. Μόλι ήρθε εδώ στον υπολογιστή, ευχαριστούμε πολύ και τον ε, Νίκο τον Αντωνίου ο οποίο το έχει προσθέσει ε, και για να μας βοηθήσει ταιριάζει Ωραία. και στην εκπομπή αυτή και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε σε... πάλι μαζί σα 4 λεπτά και περίπου για χαρά, τα λέμε Απευθύνομαι σε κάθε Έλληνα σε κάθε Ελληνίδα το 1996 δέσμευσή μας ήταν η ισχυρή οικονομία, η ισχυρή Ελλάδα. Πετύχαμε. Για το 2000 2004 δέσμευσή μας είναι η ολοκλήρωση του κοινωνικού κράτους. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα, τους πόρους και τα μέσα για να κερδίσουμε τη μάχη κατά της ανεργίας. Αυξάνουμε την κατώτατη σύνταξη του ΊΚΑ, πάνω από τις 150.000 δραχμές. Στις 150.000 συγκλίνουν όλες οι άλλες κατώτερες συντάξεις Διασφαλίζουμε το αγροτικό εισόδημα και την ανάπτυξη της υπαίθρου Και ενισχύουμε σημαντικά τη συντάξη των αγροτών Αναβαθμίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας Χρηματοδοτούμε με 45.3 την ολοκλήρωση του κοινωνικού κράτους Που αγκαλιάζει και προστατεύει όλους τους Έλληνες εμείς δεσμευόμαστε, ενώ οι άλλοι απλώς υπόσχονται, υπογράφοντας επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Κερδίζουμε το μέλλον με όραμα, με σχέδιο και όχι με πειραματισμούς και επικίνδυνους αυτοσχεδιασμούς. Οι δεσμεύσει μας είναι εγγύηση. Η απόφαση είναι στα χέρια του κάθε Έλληνα, της κάθε Ελληνίδας, του κάθενό μας. Λεφτά υπάρχουν. Γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν. Θα, θα, θα. Συνθυμά μας είναι ένα. Θα σας εξαφανίσωμεν. Αστρική και πάλι μαζί σας. Μας έκανε παρέα ο Άλλης Κούπερ με το τραγούδι του Poison. Πλησιάσουμε και πάλι τις 12 το βράδυ και η Αστρική Πύλη για ακόμα μια φορά θα ξεπεράσει τα όρια της. Γιατί όχι. Άλλωστε νομίζω ότι οι φίλοι του Ατλάντη αδημονούν κάθε φορά να κρατάει όλο και περισσότερο αυτή η εκπομπή. Ή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, ή είναι η προπαγάνδα που σας ακριβώς, κάνουμε για να ακριβώς. σας πείσουμε. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, περνάμε στις ραδιοστήλε μας για απόψε. Έχουμε μαζί μας τον συνεργάτη, τον καλό μας φίλο και δημοσιογράφο στο πόρταλ της Καθημερινής για θέματα που αφορούν την επιστήμη, και, τον Κώστα μαβραγάνη το Και το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί, νομίζω ότι θα πει το όνομα και θα συνεχίσω από το κέ. Χάσαμε λίγο το συγχρονισμό μας. Ε, πάμε. Λοιπόν, και θα μας μιλήσει για κυβερνοπόλεμους και διάφορα τέτοια, και το ότι γίνεται. Έτσι δεν είναι, Κώστα. Καλησπέρα. Ναι. Για να δοκιμάσουμε ξανά. Κώστα, είσαι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα. Α, τώρα τον ακούμε καθαρά και εξάστερα που λέμε. Λοιπόν, Κώστα, δώσε μας το θέμα της προωθημένης επιστήμης για αυτή την εβδομάδα. Για την ακρίβεια θα λέμε πως έχει να κάνει περισσότερο με προωθημένη τεχνολογία για να χρησιμοποιήσω τον όρο. Ε, και θα, για την ακρίβεια δεν θα το έλεγα ακριβώς προωθημένη, αλλά σύγχρονη, απλά σύγχρονη. Ενώντας, ε, πρόκειται για την άσκηση locked shields. Επιχείρηση Locked Shield, λοιπόν, πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ασκήσεις κυβερνοπολέμου που έχουν γίνει ποτέ. Ε, το όνομα Locked Shield προέρχεται από την, τον τρόπο διεξαγωγής πολέμου της οπλητικής φάλαγγας, οπότε έχουμε και την παραπομπή στην Αρχαία Ελλάδα, και το επίκεντρο της βρισκόταν στην Ασθονία. Ε, εκεί βρίσκεται το κέντρο κυβερνοπολέμου του ΝΑΤΟ το οποίο και είναι πανδρομένο όχι ακριβώς με τις κλασικούς τις κλασικές φιγούρες μου θα περίμενε κάνεις, αλλά με άτομα που αντί για μη 16 16g3 3 φόρμα παραλλαγή και ούτω καθεξής χρησιμοποιούν απλά τους υπολογιστές τους, ε, η άσκηση. Είχε, όπω είπα πριν, επίκεντρο το κέντρο Διαδικειακού Πολέμου στην Εστονία και ήταν συντονισμένη με άλλε εντό εισαγωγικών βάσει σε όλη την Ευρώπη και ουσιαστικά αποτελούσε την εξομοίωση μιας γενικευμένης, ενός γενικευμένου περιστατικού κυβερνοπολέμου. Κάποιοι από του διοργανωτέ τη αναφέρθηκαν σε αυτήν ω Web War 2, Διαδικειακό Πόλεμο νούμερο 2, παραπέμποντας τον αποκαλούμενο διαδικτυακό Πόλεμο 1, ο οποίο είχε πάλι το επίκεντρο. Το 2000, την Εστονία η οποία ενάτι 2007 είχε δεχτεί τη γενικευμένη επίθεση hacker η οποία κάζονται πως είχαν προέρθει από την Ρωσία ε, Πρόκειται ουσιαστικά για μια τελευταία εξέλιξη στο όλο ένα και πιο φωτιζόμενο από δημοσιότητα χώρο του κυβερνοπολέμου και του ε, του μοντένου τρόπου διεξαγωγής αθόρυμων επιχειρήσεων από hacker καθώς στους τελευταίους μήνες, πέρα από την δημοσιοτητα που έχει πάρει το θέμα με τους ανώνυμους, την Lulz, security κ.ο.κ., ε, στην κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών ασχολούνται όλο και περισσότερο με το αντικείμενο της κυβερνοκατασκοπίας. Αν με, μπορεί ε, στον πραγματικό κόσμο να υπάρχει ειρήνη μεταξύ των υπερδυνάμεων, ωστόσο στο διαδίκτυο τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά με τους Αμερικάνους, να κατασκοπεύουν τους ε, Κινέζους και τους Ρώσους, τους Ρώσους να κάνουν το ίδιο στους ε, Κινέζους και τους Αμερικάνους και το καθεξής. Να υπενθυμίσουμε και την ε, περίπτωση του ε, Worm Stukstedt, το οποίο είχε χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πριν από λίγο καιρό. Όντως, ε, Κώστα, να πούμε ότι το θέμα του, του κυβερνοχώρου και του, των πολέμων που είτε διεξάγονται αυτή την εποχή, είτε πρόκειται να δούμε στο μέλλον. Είναι ένα εν πολύ στο τοπίο και σκηνικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σου απόψε. Δεν ξέρουμε αν θέλει να συμπληρώσει και κάτι ο Κώστας ή έχει κλείσει Πρέπει την πάντα είδηση. να αφήνουμε... Να το ρωτάμε, να έχουμε να. ένα περιθώριο πάντα. Ε, δεν θα έλεγα ότι έχω κάτι να συμπληρώσω, εκτός από το ότι... Αναρωτιέται κανείς μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει ένας κυβερνοπόλεμος. Δηλαδή, ενώντας ότι μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι ο κυβερνοπόλεμος μπορεί να ξυλώσει τα συστήματα του δεχόμενου την επίθεση, αλλά οι φυσικές επιπτώσεις θα προέρχονταν από άλλες δραστηριότητες. Κοινώς ξυλώνει σε ένα σύστημα άμυνα και μετά ακολουθούν επιδρομές με αεροπλάνα, θεριπίν. Εδώ και αρκετό καιρό έχει αρχίσει να παίρνει άλλο χαρακτήρα, ενώντας ότι άμα ξυλώσεις τις υποδομές ενός αντιπάλου κράτους, τότε ίσως οι επιπτώσεις στον πληθυσμό, και σαν ο πληθυσμός και σε οποιονδήποτε έχει στο τελος να είναι πολύ πιο άμεσες. Κοινώς, ίσως κάποια στιγμή να μην χρειάζονται καν όπλα. Να είμαστε δηλαδή τόσο εξαρτημένοι από την τεχνολογία και από τα, τα συστήματα των υπολογιστών, που να χρειάζεται μια απλή επίθεση hacking, έτσι, ώστε να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κράτο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, για την απόψη σα συμμετοχή. Καλά, Εσύ. Κώστα, σα ευχαριστούμε. Θα, θα τα πούμε σε... πούμε σε δύο εβδομάδε. Διότι, όπω έχουμε ξαναπεί, κάνουμε rotation στου συνεργάτες τη εκπομπή. Ο Κώστας ο θα είναι ξανά μαζί μα σε δύο εβδομάδε. Η Αστρική Πύλη θα είναι μαζί σα, βέβαια, την επόμενη εβδομάδα. έτσι Για να μην γίνονται μπερδέματα. Λοιπόν, καλό βράδυ, Κώστα. Καλό βράδυ, και Ωραία. Ωραία, κλείσαμε και με την στήλη της προθυμένης επιστήμης ή τεχνολογίας όπως μας είπε ο Κώστας Εμείς θα κάνουμε ξανά ένα μουσικό διαλυματάκι ε, Έχουμε το περιθώριο να το κάνουμε Είναι η αγαπημένη, ίσως όχι τόσο το, στους φίλους του Ατλαντίς Αλλά σε πολύ κόσμο πλέον η Λάνα Η οποία είναι ένα διαμάντι οποία κοσμεί αυτή τη στιγμή το pop στερέωμα εμείς θα ακούσουμε μια ακουστική version σε ένα πολύ τη τραγούδι. Ε, είναι εκπληκτική καλλιτέχνητα και είναι από τις λίγες φορές που η βιομηχανία αυτή, η μουσική βιομηχανία, η οποία έχει δημιουργήσει τόσα και τόσα ονόματα, βάζει στην πρώτη γραμμή του ένα πλάσμα το οποίο θα το χαρακτηρίζεις εύθραυστό. Ε, είναι κάτι σπάνιο συνήθως, προβάλλουν ανθρώπου πανίσυρους πολύ δυνατούς που ταυτίζεσαι μαζί τους... Δεν είναι το ίδιο, δεν σημαίνει το ίδιο με τη Λανάντελ Ρέι. Μη φύγετε, πάντων... αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο Μιλτιάδης ο Τσαπόγας. Για, όσοι, για όσους από εσάς την ψάχνετε με τα ταξίδια της περιπλανήσεις και την άγνωστη ιστορία της χώρας μας, αυτή θα είναι η ραδιοστήλη που θα σας συναρπάσει. Τραγουδάκι και σε πόσο, σε τέσσερα περίπου λεπτά, θα είμαστε και πάλι μαζί. This. το πάρτι δεν τελειώνει ποτέ. Every step that I take But I'm open at them gates They'll tell me that you're mine Walking through the city streets Is it by mistake or design That I feel so alone Every Friday night You made me feel it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 Let me kiss you hard in the pouring rain You like your girls inside Choose your last words This is the last time Cause you and I We were born to die Lost by See, but once I was blind I was so confused as a little child Trying to take what I could get Scared that I'd never find All those answers, honey Don't make me sad Don't make me cry Sometimes love is not enough And the road gets tough, I don't know why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 In the meantime Take a walk on the wild side Let me kiss you all Τα χειροκροτήματα δεν ήταν από εμά, αλλά από το τραγούδι εδώ το οποίο βάλαμε. Καλή, ναι, ξέρεις, σε να... καλά επίπεδα. Δεν την είχα ξανακούσει για να πω την αλήθεια. Είναι φοβερή, εντάξει, έχει κάνει μπαμ αυτόν τον καιρό, αλλά σου λέω ότι είναι, έχει μοναδικό ταλέντο και το οποίο ταλέντο ξεφεύγει από τα πλαίσια τη χαζοποπ που μα έχουν συνηθίσει εκεί οι κίνησαιρε τη Αμερικανική μουσική βιομηχανία. Ωραία. Λοιπόν, α, είμαστε και πάλι εδώ στην τελευταία πλέον ενότητα. Πριν από το τέλος τη εκπομπής, α, μαζί μας είναι ο Μίλτος Ωτσαπόγας ο από την Καλαμάτα, ο συντονιστής της ομάδας Πιθέας στο explorers.gr. Έχει ένα πολύ ωραίο θεματάκι σήμερα. Θα μας μιλήσει για το Δημότυχο και, τα, και για διαφορά έτσι, μέρη τα οποία αξίζει να επισκεφθούμε εκεί. Εκεί στον Εύρο. Καλησπέρα Μίλτο. Καλά μόνο. Υπάρχει κάποιο προβληματάκι. Λοιπόν, Μίλτο, υπήρχε ένα πρόβλημα. Σε ένα, δύο, τρία το λύσαμε. Μίλτο, είσαι μαζί μα. Ναι. Ε, θα παρουσιάσουμε απόψε τρία σημεία έντονη παραξενιά, τα οποία βρίσκονται δίπλα-δίπλα, θα λέγαμε, το ένα μετάλλο, πάντα στην πόλη του Δημότυχου, όπω είπατε. Την πρώτη μα στάση θα την κάνουμε στην πλατεία τη Πόλο, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το εντυπωσιακό τεραστίων διαστάσεων τζαμί πυραμίδα του Βαγιαζή, όπω λέγεται. Κτίστηκε σαν 1367 με παραγγελία του Σουλτάνου Μεχμέτ το οποίο είναι το μεγαλύτερο στη διαστάσταση τζαμή των Βαλκανίων, καθώς και ένα από τα σημαντικότερα Ισλαμικά μνημεία της Ευρώπης. Ο χαρακτηρισμός πυραμίδας, εισαγωγικά βέβαια, οφείλεται στην καταπληκτική πυραμιδόσχημη σκεπή του κτίσματος, την οποία αξίζει να θαυμάσει κανείς από κάποιο μακρινό ή σημείο κοντά στην πόλη. Κυριολογικά θα νομίσει ότι βλέπει μια πυραμίδα. Καλό είναι να αναφέρω ότι δεν γνωρίζω σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το κτίριο που μιλάμε, καθώ ε, ε, πριν λίγα χρόνια μάλλον ε, είχα πάει με τον παράξενε ταξιδιώτη ήταν κλειστό. Δεν ξέρω σήμερα πώ ε, είναι για κάποιον επισκέπτη. Φεύγουμε από το τζαμί και κινούμε την ανηφόρα που περνά μέσα από ένα μορφότατο σημείο τη πόλη και που οδηγεί τελικά στο βυζαντινό κάστρο του Δημότυχου ή αλλιώ στον Καλέ. Με την είσοδο του στην ακρόπολη του κάστρου, επισκέπτη δεν θα αργήσει να διαπιστώσει την ύπαρξη μερικών οπών στον βράχο. Οι οποίε αντιστοιχούν σε σπήλαια μικρού μεγέθου που μέχρι και τον περασμένο αιώνα κατοικούνταν από ανθρώπου ίσω μέλη τη φυλής των Τουρκοκατσίβελων, μια φυλή η οποία συναντάται ακόμη στα βορεινά αυτά μέρη. Για όποιον ταξιδιώτη ενδιαφέρεται να αναζητήσει ακόμη πιο πολλέ παραξενιέ στο φυζαδινό αυτό για το κάστρο, μπορεί να κατευθυνθεί ω λεγόμενες λεγόμενε φυλακέ του Καρόλου, μέσα στο κάστρο βρίσκονται, και να ρίξει ένα βλέμα στο γρανιτένιο μπράχο έξω από αυτέ για να δει κάποια παλιά χαραγμένα σκαριφήματα. Ανάμεσα σε αυτά θα διακρίνει και μια σύνθεση καλυστών εδίων. Τα μέρη αυτής της σύνθεσης, για όσους ερωτώνται, <coughs> χαράχθηκαν στο βράχο από γυναίκες παλαιότερων αιώνων οι οποίοι ζητούσαν κατά κάποιο τρόπο με αυτή την κίνηση βοήθεια από τον Θεό για να, τεκτο, για να τεκνοποιήσουν. Παιδιά, αυτό ήταν το αξίδημα για σήμερα, σύντομο και περιεκτικό. Σας ναι, ευχαριστούμε πολύ μιλτώ Ειδικά με τα ιδεία Και στην ουσία ένα τάγμα Για να έχουν γονιμό τα γυναίκες Υπήρχε από την αρχαιότητα Βλέπουμε ότι υπάρχουν ναι. τόσα πολλά πράγματα Τα οποία μπορεί να μα εκπλήσουν Σε μια πρώτη έτσι, ανάγνωση υποτίθεται, από το ότι, υποτίθεται Αντρέ Ότι η καλλιτεχνική αναπαράσταση Των γεννητικών οργάνων Είναι ένα Πανάρχαιο σπορ ναι, είναι ένα σπορ, κατά κάποιο τρόπο, έτσι όπως το ονόμασε της αρχαιότητας. Δηλαδή, υποτίθεται ότι στα βυζαντινά χρόνια γνωρίζουμε μάλλον, όχι υποτίθεται, ότι όλα τα γάλματα και τα αντρικά και τα γυναικεία είναι με κομμένα γεννητικά όργανα, καθότι ο... η αισθητική, θα λέγαμε, του χριστιανισμού δεν συμφωνούσε με όλα αυτά. Εδώ βλέπουμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή τη Στράκης, σκάλιζαν γυναίκες μάλιστα τα γεννητικά τους όργανα με σκοπό να αποτελέσει αυτό κατά κάποιο τρόπο ένα τάμα αυτό έτσι ώστε λοκεί. να είναι το τάμα υπήρχε από τα αρχαία ναι, χρόνια Ναι βέβαια εννοείται. εννοείται Ωραία πάρα Στην πολύ νοσία, δηλαδή πολύ Ίσως πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή όπου να δείχνουμε ότι η φρησκευτικότητα των λαών δεν έχει μεταβληθεί στα χιλιάδες χρόνια τόσο πολύ όσο νομίζουμε όχι, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα δηλαδή, η θεσκευτικότητα του λαού, η, κατά, η λαϊκή ας πούμε, έκφραση του, της θρησκείας Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει σημαντικό βάθμο Μιας και περάσαμε την περίοδο του, του Πάσχα πριν από λίγες εβδομάδες Να μιλήσουμε και για το ιστοσελίδα η οποία μας στηρίζει η Ανδρέα το μεταφυσικό.gr Από χθε στο μεταφυσικό έχει ανέβει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Τα Αδόνια Μυστήρια», μπορεί να το βρει ο επισκέπτης εκεί στην, στην μπάρα, στην κεντρική σελίδα στα δεξιά, όπου μπορεί να, να ανοιχνεύσει στοιχεία αυτής της ε, θεματικής που έθιξα μέσα τώρα. στοιχεία δηλαδή της παράδοσης του Πάσχα από τον, ε, τον, ε, τον επιτάθειο, από την περιφορά το του επιτάθειου. Το Πάσχα του Πάσχατος μήπως είναι. Ναι. Μέχρι okay. και να συνδέσει, ας πούμε, να κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συνδέσεις με, παραδο... με τις παραδόσεις του Θεού Θ στην αρχαία Ελλάδα και να δει ότι πάρα, πάρα πολλέ από αυτέ τι παραδόσεις για, την, για τον θάνατο και την ανάσταση του Άδωνη ουσιαστικά μεταφέρθηκαν αυτούσιε και στο χριστιανισμό και στο Πάσχα. Λοιπόν. Να αποχαιρετήσουμε τον φίλο μα τον Μίλτο, να, δώ, να στείλουμε του πιο όμορφου χαιρετισμού μα στην όμορφη Καλαμάτα. Τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι θα είναι ακόμα πιο όμορφη. Είναι φοβερά εκεί κάτω. Μίλτο, καλώ σου βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ωραία. Λοιπόν, α, 12 και τέαρτο, α, Νομίζω ότι κάπου εδώ η. ή σιγά σιγά είναι... θα πρέπει να κλείνουμε. Να. Έχουμε καθόλου ατζέντα ή τέτοια πραγματάκια να γίνουν προ Δεν να, ξέρω, γιατί αν όχι. Θέλει να προχωρήσουμε. Να. να προχωρήσουμε, γιατί αφού υπάρχουν τόσε εκδηλώσει. Ε, είναι ναι. και εκλογέ. Είναι στην ατζέντα αυτή τη εβδομάδα εκλογέ. Για δες. <laughs> <laughs> Καλά, τσιμώσει. εντάξει. Τι εκλογέ νομίζω ότι τιμήσαμε και με το παραπάνω. Ναι. Ε, το όντι. τι προηγούμενε δύο ώρε. Λοιπόν για την ατζέντα να πούμε ότι στις 3 Πέμπτου, στις 3 Μαΐου που πέφτει, αν αύριο έχουμε τρίτη, την Πέμπτη δηλαδή yes. είναι η 3 Μαΐου Πέμπτη yes, λοιπόν στο Μέγαρο Μουσικής, στην Αθήνα εδώ, Βασιλής Σοφία και Κόγκαλιοδός Υπάρχει η δραματοποιημένη διάλεξη του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθήνων, κ. Θεοδόση Πελεγρίνη Ένας άνθρωπος ο οποίος πέρα από το πνευματικό του έργο έχει και καλλιτεχνικό Με τίτλο Η φιλοσοφία στη σκηνή. Η εκδήλωση είχε ως θέμα τη ζωή και το έργο του Λούτβιχ Βίτκενστάιν, ο οποίος υπήρξε θεμελιωτής της αναλυτικής φιλοσοφίας και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης του 20ου αιώνα. Να πούμε ότι για όσους ενδιαφέρονται η ώρα έναρξης της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι στις 7 το βράδυ. Πολύ ωραία και πάμε στις 4.05 ημέρα Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε στο Ιανός, στη Θεσσαλονίκη αυτή φορά. Δόσα Αριστοτέλους 7, παρουσίαση του βιβλίου του Ζήση Παπαδημητρίου με τίτλο Στον αστερισμό τη αβεβαιότητα. Όπω λέει εδώ και το δελτίο τύπου, χαρακτηριστικό γνώρισμα τη εποχή μα είναι η αφαιρεγκαιότητα του πολιτικού λόγου, καθότι οι πολιτικοί τείνουν να μετατραπούν σε κοινικού διαχειριστέ τη εξουσία, όντα σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι από τα μέσα μαζική ενημέρωση, αφού σε αυτά και όχι στο έργο του οφείλουν συχνά την αναγνωρισιμότητά του και συνακόλουθα την πολιτική τους καριέρα. Ξυφουλκούν μεταξύ τους μέσα από τηλεοπτικά παράθυρα, πλειοδοτώντας σελεκτικό ριζοσπαστισμό και ανέξοδες υποσχέσεις. Όλα αυτά την Παρασκευή που μας έρχεται στο Βιβλιοπολείο Ιαννός, στη Θεσσαλονίκη, ώρα έναρξης 7. Ήταν μια εκδήλωση και για τους φίλους μας που μας ακούν από την Θεσσαλονίκη. Τέλος, αυτό που μας απομένει για σήμερα, είναι και η πρόταση για το κινηματογράφο. Ως, Τι πρόταση τους έχουμε. Εντάξει, εσύ, τώρα ναι, ως λάτρης ναι. της επιστημονικής φαντασίας δεν θα μπορούσε να είναι... Δεν πιστεύω να, μην, να είναι πάλι τίποτα καμένο. Τι εννοείς, τώρα με προσβάλλεις. Δεν όχι, δεν ναι, ήθελα να σε προσβάλλω. Εντάξει, δάξει, όχι, έχω όχι. επιλογές οι οποίες κινούνται αποκλειστικά και μόνο στους, στους, στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας και τον θρίλερ της επιστημονική φαντασίας οι οποίες νομίζω ενδιαφέρουν άμεσα ή θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν άμεσα και τους εκάστοτε ακροατές αστρικής Ελπίζω πύλης. να μην έχει σπυραχτημινά γιατί ε, έκανα άλλη μια απόπειρα να... Δεν την πειράζει η Αντρέα, έτσι κι αλλιώ ανέκαθεν τα B-movies, εσύ ήσουν αυτό που μου τα πρότεινε. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Καλά. Λοιπόν, η ταινία την οποία προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα είναι φυσικά οι Avengers, οι οι εκδικητέ. Δεν ξέρω αν το μετέφρασε σωστά. Ε Τέλο πάντων, εγώ, πρόκειται εγώ. για την πολύ αναμενόμενη ταινία τη Marvel, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία τη 7η τέχνη πάρα πολύ γνωστοί ήρωε όπω ο Iron Man, ο Captain America, ο Thor και ο Hulk βαριά χαρτιά έτσι των κόμιξ και των ταινιών επιστημονικής φαντασίας παρελάβνουν α, μέσα από μία συγκεκριμένη, μέσα από την ίδια κινηματογραφική ταινία ο Ουίντον, οι θήνο ορισμένων από τις πλέον επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές φαντασίας της 15 αιτίας, ανέλαβε να φέρει εις πέρα στο μεγάλο επίβολο αυτό σχέδιο της Ένωσης των Κρίκων... όλη αυτή τη κινηματογραφική αλυσίδα η οποία ξεκίνησε το 2008 με το πρώτο Iron Man... υποσχόμενοι πω οι τρισδιάστατοι Avengers, εκδικητές, θα δώσουν νέο νόημα στον όρο Event Movie. Λοιπόν, και οι γνωστοί ηθοποίοι, οι οποίοι έχουν ενσαρκώσει κατά καιρού τις συγκεκριμένες ταινίες... μάλιστα να πούμε ότι όλη αυτή την περίοδο, όπως ανέφερε και το ρεπορτάζ από το 2008... Στο τέλος Κάθε ταινίας Κάθε ταινίας Iron Man Κάθε ταινίας Hulk Κάθε ταινίας Captain America Κάθε ταινίας X-Men Υπήρχε ένα ειδικό trailer Μετά ακόμα και του τίτλους τέλους Το οποίο ήταν ένα ειδικό trailer Που προετοίμαζε ουσιαστικά το έδαφος Για την ταινία Avengers Έτσι πάρα πολύ Αρκετή μάλλον θα έλεγα Ανάλογα με, το, με τον αριθμό του κοινούς τη αίθους αρκετή ψαγμένη ανέμεναν το τέλος της ταινιάς, ανέμεναν και του τίτλους τέλους μόνο και μόνο για να δουν το τρέιλερ α, που αφορούσε το Avengers πλέον έφτασε η στιγμή και μπορείτε να πάτε στην, α, στον κινηματογράφο και να δείτε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ταινία Πολύ ωραία Νομίζω επιτέλους θα πέσει η αυλαία του τέλους, νομίζω. Ναι, νομίζω κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος. Αυτή ήταν η 21η Αστρική Πύλη. Εδώ στον Ατλαντής FM ασχοληθήκαμε με την προπαγάνδα και τη σχέση τη με τις εκλογές από το Μεσαίωνα μέχρι και τις μέρες μας με αρκετά παραδείγματα και από τη σύγχρονη ελληνική σκηνή. Και επίση ασχοληθήκαμε με την τέχνη της ρητορικής. Και τη γλώσσα του σώματο, και πώ μπορούμε μέσα από διάφορε κινήσει να καταλάβουμε αν ο άλλο μα λέει αλήθεια ή ψέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι το τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει για κλείσιμο είναι ιδιαίτερα συμβολικό. Ναι, είναι ίσω αυτό που μα περιμένει, ίσω όχι, είναι αυτή η διαστρέβλωση που έχει φέρει η νεολαία στι αξίε που έρχονται από το παρελθόν. Να πούμε ότι εδώ στην Αστρική Πύλη βασικό μότο μας είναι ότι ο, ο εναλλακτικός αναζητητής οφείλει να είναι οπωσδήποτε και συνείδητο πολίτης. Αυτό το εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας και σας καλούμε να το εφαρμόζετε και εσείς. Ε, να έχετε μια καλή βδομάδα, να πάτε όλοι να ψηφίσετε την Κυριακή με καθαρό μυαλό ε, και με καθαρή συνείδηση. Να είστε όλοι καλά. Οκ, okay, καλώς σας βράδυ και μην ξεχνάτε ότι η αλήθεια είναι εκεί έξω. Ατλαντής. Mono Rock.